Δεν έχω πατρίδα. Δεν έχω πίστη. Δεν έχω λαό. Δεν έχω μέλλον. Είμαι αθώο. Μόνο όσοι δεν έχουν είναι αθώοι. Μόνο οι παρίε δεν έχουν τίποτα. Ο παρία γεννήθηκε για να ξαναπεθάνει. Ο παρία δεν είναι άτομο. Είναι φαινόμενο. Είναι άκληρο, μόνο, άσχημο. Φρελό, παιδί, ηλίθιο, αδερφή, γυναίκα, πρεσάκια, ζυτιά, τώρα το κάτω, κάτω. Τον, Παρία, τον ακούτε κάθε Παρασκευή στις 8 στο Radio Reboot. Λοιπόν, καλησπέρα σας. Ακούτε την εκπομπή Παρίας. Είστε συντονισμένοι στο Radio Reboot και η εκπομπή μας ξεκινά. Καλησπέρα Κωστά. Καλησπέρα. Λοιπόν, ε, τι έχουμε, τι σας έχουμε. Για όσους δεν γνωρίζουν, η εκπομπή Παρίας είναι μια εκπομπή με πολιτικό και κοινωνικό πρόσημο. Κάνει θεματικές για διάφορα ζητήματα κοινωνικά, πολιτικά και γενικότερα πράγματα που μας απασχολούν ε, στη ζωή μας, στην καθημερινότητα, με αγώνες των από τα κάτω. Και για σήμερα επιστρέφουμε πάλι στο στούντιο του Ready Reboot. Την προηγούμενη εβδομάδα ήμασταν στο στούντιο του 1431 AEM και κάναμε μια θεματική για τα ραδιόφωνα, όσον ο σονού που θα ανέβει και το ηχητικό. Για σήμερα έχουμε ετοιμάσει... Κάτι το οποίο θεωρούσαμε ότι εκτός από ενδιαφέρον έχει έτσι, πολλά πράγματα να πει. Ε, να πούμε ότι σήμερα είναι 23 Μάη του Σωτηρίου του 2025 και βρίσκομαι εδώ μαζί με τον Κώστα Θαλερό να μιλήσουμε, έχουμε επιλέξει μάλλον, ε, μια θεματική μια θεματική την οποία ονομάσαμε η ελεύθερη έκφραση μέσα στις σύγχρονε θεαματικές δομές και το εναντιωματικό κίνημα. Τώρα, ε, ίσως ε, για αρχή θα αποδελτιώσουμε κάπως το, το τίτλο... για να ε, πούμε τι περίεχει αυτό. Ε, αρχικά, πώς είσαι, Κωστά? Καλά. Όλα καλά? καλά. Τέλεια. Ε, ε, λοιπόν, νομίζω έχουμε και καιρό να τα πούμε έχουμε, ραδιφωνικά. Έχουμε. Έχουμε κάνει διάφορα πράγματα στον αέρα πιο παλιά τώρα ήρθε η ώρα και στο studio του Ready Reboot να ξανασυναντηθούμε ε, για ένα ζήτημα το οποίο νομίζω ότι απευθύνθηκα σε έναν άνθρωπο ο οποίο ε, έχει δύο πράγματα να πει τώρα ξεκινώντας ε, θα πούμε γιατί πιστεύεις ε, ότι έχει ενδιαφέρον αυτό το θέμα που επιλέξαμε ε, κοίταξε κάτι Καταρχάς, επειδή αφορά το δημιουργικό φαντασιακό, ας πούμε, το οποίο υποστασιοποιεί την ύπαρξη, δηλαδή, θα είμαστε βιολογικές μηχανές εάν δεν υπήρχε φαντασία. Αυτό μας διαφοροποιεί από τη βιολογία ως, τη βιολογική δικτατορία, ας πούμε, από το να γίνουμε ρομπότ. Ε, οπότε η, ο τρόπος που ο άνθρωπος ε, δημιουργεί Φτιάχνει πράγματα που δεν έχουν ε, χρηστική αξία απαραίτητα Αλλά καθαρά αισθητική ε, Έχει πολύ μεγαλήσει μας Έχει αυτό και έχει, υπάρχει ξεχωριστό κλάδος στη φιλοσοφία Μαζί με την οντολογία, την ηθική κλπ Υπάρχει και η αισθητική Δηλαδή στην ουσία είναι και ένα τομέα Που απασχολεί πάρα πολύ το, το νόημα της ζωής γενικά θα μπορούσαμε να πούμε τώρα και διάφορα για το AI, ναι. πώς αν μπορεί να είναι καλλιτέχνης ένα artificial intelligence, είναι μια μηχανή. Ναι. Ναι, μια μηχανή. Ε, σε πιο ε, διάφοροι, ξέρεις, το, το συζητάνε αυτό στις πιο φωτεινές ναι. ε, παραστάσεις του μέλλοντος. Κάποιοι άλλοι έχουν γράψει ιστορίες ε, για τις πιο σκοτεινέ. Ε, ε, εικόνες του μέλλοντος τώρα θα το δούμε έτσι κι αλλιώς ε... Κοίταξε μα και το AI συσσωρεύει στην ουσία δηλαδή συσσωρευμένη ανθρώπινη γνώση είναι αυτήν επεξεργάζεται αυτήν είναι... χωρίς αυτήν δεν θα μπορούσε να υπάρχει ούτως ή άλλως οπότε δεν, δεν, δεν υπάρχει περίπτωση αυτόν αυτό να αυτονομηθεί με κάποια έννοια αλλά αυτό είναι άλλη σταξιοζήτημα τώρα είναι και... Είναι ναι, έχουν γράψει, ας, ας αφήσουμε τώρα τις ταινίε και τα, τα υπόλοιπα <σχελίως> να πουνε τα δικά τους. Λοιπόν, ε, τώρα, ε, λοιπόν, ε, πώς, πώς θέλω να το πάμε, ποιε θεωρεί εσύ, βλέπουμε... Ας, να μην πούμε πριν, πούμε για τις σύγχρονε θεαματικές δομές. Ας πούμε για την ελεύθερη έκφραση. Πάντα εγώ είχα μια τάση να ρωτάω από, από μικρός. Θέλω να ακούω τις απόψεις των κοντινών μου ανθρώπων, γιατί με τις κουβέντες έτσι ανοίγει, ε, με το διάλογο αναζητείς πράγματα από τους κοντινούς σου, με την περιέργεια ίσω ε, για την ελεύθερη έκφραση. Θεωρούσα κάπω από μικρό ότι η ελεύθερη έκφραση... Ε, Κάπω απελευθερώνει τον άνθρωπο. Τώρα, από τι τον απελευθερώνει, Έτσι, Αυτό μου είχε. Το είχα από μικρό, το σκεφτόμουν και μου είχε μείνει σαν γνωμικό απόφθημα δικό μου. Ε, από τι τον απελευθερώνει, ε, Κοίταξε το ζήτημα. Η ελευθερία στην ουσία δεν θα υπήρχε σαν έννοια εάν δεν μα περιόριζαν πράγματα. Δηλαδή, δεν θα την επικαλούμασταν ήμασταν χωρί περιορισμού. Θα βιώναμε την ελευθερία χωρί να χρειαστεί να την ονομάσουμε, αλλά στην ουσία. Την επικαλούμαστε γιατί υπάρχουν περιορισμοί. Τώρα υπάρχει ένα οξύμορο γιατί, α πούμε, στην ελευθερία έκφραση θα μπορούσαμε να πούμε ότι πρέπει και οι φασίστε να εκφράζονται. Και όταν λε ελευθερία έκφραση πρέπει να εκφράζονται και οι φασίστε, α πούμε, και αυτοί. Υπάρχει ένα ζήτημα όμω. Το οξύμορο είναι στο ότι οι άνθρωποι αυτοί αγωνίζονται για να περιορίζουν την ελευθερία. Δηλαδή, πρεσβεύουν ε, ακριβώ το περιορισμό του. Οπότε υπάρχει μια αυτοακήρωση. Είναι αυτό που. Τώρα κάνω μια παρέκβαση. Α πούμε, αυτό που συναντάμε σε συνελεύσει. Στι λαϊκέ συνελεύσει, α πούμε, στην γειτονιά μα, έρχονταν κόσμο με το παιδί μου που ήταν. εντάξει, ανοιχτό, ήταν τώρα στι συνοικίε μα. Έτυχε εγώ να είμαι σε συνέλευση στο ΕΓΑΛΕΟ, α πούμε, όπου ήρθε, ήρθαν κάνα δύο φασίστε, α πούμε. Οι οποίοι το ζήτημα που βάλανε ήταν να, να φύγουν οι μετανάστες, Που ήταν κάποιοι μετανάστε στη συνέλευση. Δηλαδή ότι μόνο Έλληνε. Να αγωνιστούμε για να καθαρίσουν ο τα τόπος. πάρκα από του μετανάστε, εγκληματικότητα κτλ. Οπότε ο Τι ότι πρέπει να φύγετε. Αυτοί επικαλέστηκαν τώρα τη λογοκρισία, αλλά το ζήτημα ήταν ότι μα δي, τι είναι επικα... Εμείς δεν την βάλαμε θέμα λογοκρισία. Εσεί αποκλείετε ανθρώπου που είναι στη συνέλευση. Άρα φεύγετε εσεί. Οι άνθρωποι αυτοί δεν είπαν να φύγουν οι κύριοι. Εσεί είπατε να φύγουν οι μετανάστε. Άρα φεύγετε. Οπότε η ελευθερία έκφραση τώρα είναι ένας όρο ο οποίος... Εντάξει, είναι πεδίο μάχης στην ουσία. Εντάξει. Ακριβώς όπως το είπα, ότι παλεύει τα οξ, οξύμωρα. Η έννοια της ελευθερίας, η έννοια της έκφρασης, η έννοια των εκφραστικών μέσων. Ε, πόσο τα εκφραστικά μέσα επιτίθεται στην ελευθερία την ίδια. Ε, έχει πολλά. Είναι πεδίο πραγματικά μάχη, δηλαδή, στην εννοία. Οκ. Ε, okay. Λέμε τώρα ότι ένας άνθρωπος που συνεχώς ε, θέλει να δημιουργήσει, θέλει να παράξει με τη, με τη σκέψη του, με τη δημιουργία του, με τη φαντασία του πράγματα ε, ώστε αυτά όχι, όχι μόνο να δώσουν ένα λιθαρά και να βάλουν ε, μια σπίθα στη σκέψη του άλλου, δηλαδή π.χ. Πάλι παραδειγματικά, λέγω ότι από μικρός προσπαθούσα να βρω ανθρώπους που κάνουνε κόμιξ, τα οποία να έχουν ένα πολιτικό υπόβαθρο. Και εμένα μου, πάνε, μου ήταν πολύ πιο εύπεπτο να κοιτάξω τη δημιουργία αυτού του ανθρώπου και να με βάλει στην διαδικασία μετά να διαβάσω ένα βιβλίο για αυτό το ζήτημα. Και έλεγα ότι αυτός ο άνθρωπος που το έκανε αυτό, για μένα είναι εδώ καλλιτεχνικά. Yeah. Είναι απίστευτο ότι κατάφερε να χρησιμοποιήσει ένα μέσο ε, καλλιτεχνικό και να... Και βλέποντας, περνώντα τα χρόνια και γνωρίζοντας ανθρώπους ε, που το κάναν αυτό και για να βιοποριστούν, έβλεπα ανθρώπους οι οποίοι ήταν καταπιεσμένοι εργάτες. Ήταν άνθρωποι που εκτός από τις μία-δύο φορές δημιουργούσαν κάτι, ε, τρώγανε τρομερή πίεση επαγγελματικά για να παράξουν ένα προϊόν. Και εδώ πρέπει κάπως να διαχωρίσουμε το όταν ε, γίνεσαι... Ένας εκφραστής μιας τέχνης κατά παραγγελία και όταν κάνεις κάτι για να εκφράσεις ε, το μέσο σου για Κοίταξε, ε, υπάρχουν δύο πράγματα. Το ένα είναι ε, αυτό που είπες ε, στην αρχή ε, για το θέμα ας πούμε έβαλες, έχει δύο πλευρές. Ε, ε, πριν το επάγγελμα ε, η, τώρα το θυμάμαι. Κοίταξε, υπάρχει το ζήτημα του, του επαγγέλματος, έτσι. Και αυτό το συναντάμε πάρα πολύ. Ε, αλλά πριν από αυτό, ε, στο, ας πούμε, για παράδειγμα, πολλοί άνθρωποι ε, υποψιαστήκαμε από τη μουσική, ας πούμε. Δηλαδή, διαβάζοντας και μεταφράζοντας στίχους και όχι διαβάζοντας θεωρία, γιατί ε, συνήθως στην βιβλία που συμβαίνουν αυτά τα πράγματα... Ε, τα βιβλία μας έχουν μάθει να τα μισούμε, να τα μισούμε, ας πούμε. Οπότε έρχεται το κομμάτι της τέχνης, ας πούμε, και με τη σκοτεινιά της εφηβείας, συναντιέσαι με... Με περισσότερο μουσικές αλλά και κόμικ ή βιζογραφική ίσως τα οποία αρχίζουν και σε περνάνε μέσα σου και σιγα... δημιουργούν μια γέφυρα ας πούμε στο yeah. να πας να ψάξεις yeah. και εσύ να βρεις τον εαυτό σου να κάνεις το ίδιο ή να, να είναι γέφυρα από τα νοήματα Τώρα το ζήτημα των... των... Υπάρχουν και εκεί ζητήματα δηλαδή ε, ας πούμε μεγαλώνοντας ε, βλέπεις ότι οι άνθρωποι που σε συγκίνησαν ε, είναι μέρο του θεάματο, α πούμε. Και δημιουργείται ένα θέμα στο πώ αυτοί που με συγκίνησαν ε, είναι, ζουν τελείω διαφορετικά από αυτά που πρεσβεύουν ε, τι περισσότερε φορέ. Στην τριπτική πλειονότητα αυτό είναι δηλαδή. Ε, Οπότε αρχίζει η κριτική σχέση που αποκτά με το θέμα του δημιουργού και του καλλιτέχνη. Τώρα, όσον αφορά εσένα, όταν δημιουργεί, προφανώ ε, έχει να κάνει με πώ έχει συγκροτήσει το αξιακό σου σύστημα, τι επιλογέ σου και μετά αν επιλέγει να παίζει ε, πουλώντα το. Γιατί το εμπόρευμα, α πούμε, στην, δηλαδή μπαίνει σε μια εμπορευματική σχέση, το εμπόρευμα είναι αυτό που φτιάχνεται για να πουληθεί. Δηλαδή, εσύ φτιάχνει πράγματα για να τα πουλήσει και να ζήσει. Αυτό προφανώς μπαίνει σε μια διαδικασία που αρχίζεις να, να, να θολώνει. Αλωτριώνεσαι. Αλοτριώνεσαι, προφανώς το πραγματικό αλλοτριώνεσαι, όπως και οπουδήποτε αλλού. Μόνο που εδώ είναι διαφορετικό, γιατί δεν είσαι ας πούμε οικοδόμος που κάνεις πάντα το ίδιο ενώ θα ήθελες να χτίσεις κάτι άλλο. Δημιουργείς συγκινήσεις, δημιουργείς συνειδήσεις, όπως είπα πριν. Άρα αυτό που κάνεις είναι και πολύ ιδιαίτερο. Ας πούμε, ένας οικοδόμος μπορεί να λουφάρει. Ένας, ας πούμε, μουσικός δεν μπορεί να λουφάρει. Πρέπει να είναι maximum, όπως και ένας χορευτής, σε μια παράσταση, ας πούμε, δεν μπορεί να λουφάρει. Πρέπει να είναι στο maximum. Η μοναδικότητα, δηλαδή, πρέπει να είναι στο maximum εκεί. Οπότε, έχει πολλές, πολλές ιδιαίτερότητε. Αυτά είναι επιλογέ, επιλογές, ας πούμε, από εκεί πέρα. Ε, τώρα, προσωπικά μιλώντα. Ναι, ναι. ε, εγώ κάνω την επιλογή να πηχεί, πούμε, ε, μεταξύ άλλων ανθρώπων, να, να έχω κρατήσει όλη την κριτική δύναμη αυτό που έζησα, δηλαδή, ε, εφηβώς και είδα ότι με δώνισε όλη αυτή την τη δύναμη τη, τη έχει, να την κρατήσω για μένα. Δεν την ε, φρόντισα να κάνω άλλες δουλειές, να ασχολούμαι με άλλα πράγματα, να πω ότι... Ε, κοίταξ, κάνω πάλι μια παρέκβαση. Ο Αμπέλ Πάζου είχε έρθει το 96 εδώ πέρα, ένα Ισπανό ε, ε, που είχε πολεμήσει τον Ισπανικό Εμφυλλίο. Ε, Μα είχε πει τότε ότι κουβεντιάζαμε και είπε ότι τρία πράγματα μπορεί να κάνει ένα άνθρωπο: Να ζητιανεύει, να κλέβει και να δουλεύει. Αυτά είναι στο, Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο για να ζει. Το να ή υποθηκεύει την αξιοπρέπειά σου. Να κλέψει, υποθηκεύει την ελευθερία σου. Το μόνο που μπορώ να κάνουν σε αυτόν τον εκβιασμό είναι να δουλεύει. Ε, αλλά αυτό είναι πεδίο μάχη και αυτό. Δηλαδή μπαίνουμε εκεί και δημιουργούμε συλλογικότητε, παλεύουμε, υπονομεύουμε, σαμποτάρουμε με τα δικαιώματα. Είναι χώροι, δηλαδή συγκρόμπτ και μάλιστα στι αρχέ του προπροηγούμενου προ αιώνα, στα τέλη του προπροηγούμενου αιώνα, είχε γίνει και τάση αυτό ο συνδικαλισμό. Δηλαδή, αρχή από εκεί, από του χώρου δουλειά. Για να επιστρέψω τώρα το θέμα είναι ότι. Ε, Κάνει όλη αυτή τη δουλειά. Λέστα, 8 ώρε θα τη δίνω κάπου και μετά τι 16 ώρε θα φροντίσω να, είναι, να, κονίζω τα, να κονίζω τα εργαλεία μου, τα εκφραστικά μου μέσα σε μια κατεύθυνση απελευθερωτική, δηλαδή. Να την κρατήσω έξω τελείω από τα καπιταλιστικά από το καπιταλιστικό καταμερισμό εργασία, α πούμε. Αυτό. Και εντάξει, θεωρώ ότι εμένα αυτή η επιλογή με. Με, μου έχει κρατήσει την τρέλα για ακόμα. Δηλαδή τώρα μετά από 40 χρόνια, 45 που παίζω, ακόμα είναι ζωντανή και δεν μου την έχει πάρει κανείς, Σε αντίθεση με ε, ανθρώπους που σπουδάσαμε μαζί μου, στην μουσική οι οποίοι ε, ε, το έχουν χάσει. Μου λένε δεν δε θέλω να δω κιθάρα ας πούμε, μπροστά μου πια τη μισό. πούμε, Δεν μπορώ άλλο. Άρα, ε, άρα η πρόταση που... πρόταση δεν είναι ιδεολογική όταν λε έναν άνθρωπο. Μην το κάνει αυτό, δεν είναι ιδεολογικό. Είναι για να μπορέσει να κρατήσει αυτή τη σπίθα, να μην τη χάσει ποτέ του. Να μην του πάρει ο καπιταλισμό αυτό, αυτό που τον. το συγκινεί. Και συγκινεί και άλλου τέλο πάντων. Ναι, εντάξει, να μου πάει γρήγορα τώρα. Ε. Όχι, όχι. Έχει ενδιαφέρον γιατί πολλέ φορέ π.χ. και άνθρωποι έχουν, τα έχουμε ξανασυζητήσει σε με ανθρώπου που. Έχουν κάνει σπουδές πάνω σε καλλιτεχνικά πράγματα τύπου σκηνοθέτες και του λέγανε όλοι ότι βρείτε μια δουλειά να κάνετε και κάντε το αυτό σαν ενδιαφέρον. Κρατήστε το για εσάς γιατί στο άλλο θα παράγετε προϊόντα. Θα σου ζητάνε μια διαφήμιση, δεν θα καταφέρεις. Και αυτούς τους λίγους που βλέπεις που σου πλασάρει ο καπιταλισμός με το θέαμα με όλα αυτά ότι καταφέραν να βγάλουν το δικό τους είναι ελάχιστοι στα... Στο, σε ένα τεράστιο αριθμό και, και δεν χρειάζεται να τα λέμε όλα στατιστικά ενώ ότι είναι λίγοι προβαλλόμενοι από πίσω υπάρχει κόσμος ο οποίος, ε... που και αυτοί κάναν τις εκπτώσεις ο Σαυγόπουλος το έχει πει εξάλλου εξιδίων μιλάει το κάθε επιτυχημένο έχει μια κόλαση πίσω του εντάξει, το... <laughs> το, ξέρει, το λένε και οι ίδιοι δηλαδή μερικοί δεν τρέπονται ε. <laughs> ναι, καθόλου. Α, καθόλου είναι και περήφανοι ε, να σε ρωτήσω πώς φαίνεται δηλαδή Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στο 2025. Πριν από 20 χρόνια δεν ξέρω τι απόψη θα μπορούσαμε να έχουμε. ότι σε 20 χρόνια θα υπάρχει ολόκληρη σκηνή DIY, θα υπάρχουν... Σκέφτομασταν Σκεφ... διάφορα πράγματα μαξιμάραμε έτσι και θέλαμε να έχουμε όνειρα, οι επιθυμίες μας ακονιζόντουσαν. Ε, εγώ τα τελευταία χρόνια αυτό που βλέπω είναι ένα επειδή προσπαθώ να έχω επαφή με την νεολαία έτσι και αυτό, αυτό δεν σημαίνει ότι μιλάω μόνο με ανθρώπους που είναι στο δικό μου πολιτικό πρόσημο mm -hmm. λόγω της εργασίας μου, λόγω όμιλο και μάλλον άλλο κόσμο ε, βλέπω ανθρώπους οι οποίοι θεωρούν τους εαυτούς ως το οποίο αυτό ξε, γνωρίζουμε ότι δεν ισχύει όταν θεωρείς ότι είσαι απολύτικος mm -hmm. μάλλον η θέση mm -hmm. σου είναι ναι. είναι πολιτική <laughs> ε, και Προσπαθούν και εκφράζονται χωρίς να έχουν τη δουλειά τους, κάνουν αυτό που λέμε αλλά η δημιουργία τους είναι μία αντιγραφή της κυριαρχίας και μία αναπαραγωγή του υπάρχοντος. Έχεις να μου σχολιάσεις κάτι σε αυτό. Τάξη, δεν ξέρω, είναι θέμα συγκρότησης, επιλογών συνολικών ας πούμε. Δηλαδή, όταν είσαι στη δουλειά σου δεν δουλεύει. Ε, χαρούμενος ούτε θεωρείς ότι είναι χώρος κοινωνικοποίησης. Είναι χώρος αλωτρίωσης, είναι εξωτερικός χώρος εκεί βρίσκεις συναδέρφους ε, πρέπει να τους βρεις ε, να κάνει συλλογικότητα, να στηρίξει ο ένα τον άλλο. Δηλαδή, όλα αυτά θα περάσουν και στον ελεύθερο χρόνο, τον υποτιθέμενο ελεύθερο χρόνο. Έτσι. Γιατί εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Είναι άλλο ελεύθερο χρόνο και ελευθερία μέσα στον χρόνο. Γιατί είναι λίγο... αυτό είναι λίγο προβληματικό. Ναι. Να μιλάμε για ελεύθερο χρόνο όταν δεν υπάρχει ελευθερία μέσα στον χρόνο. Ναι. Οπότε νομίζω ότι το ένα είναι πρόκειτο του άλλου, εντάξει. Δεν... Ναι, ναι, οκ. Okay. Ήθελα να το βάλουμε σε ένα στεράκι γιατί στα προηγούμενα που συζητήσαμε είχε μια βάση ότι υπάρχει κόσμος που όντω, έχει τα εργαλεία πλέον με την τεχνολογία ναι, που θα ναι. πούμε και άλλα πράγματα, ότι μπορούν όντως παράγουν μουσική Αλλά, απλά κάνουν μια ναι. αντιγραφή mainstream pop του υπάρχοντος, έτσι πολύ γενικά ναι, το γιατί λέω. γιατί θέλουν σε αυτό το χώρο να επιβεβαιωθούν πάλι με αυτά τα εργαλεία, εντάξει είναι... Ε, θεωρούσε ότι φταίει όπως είπες είναι επιλογής επιλογή στην συγκριότηση του ανθρώπου είναι γενικότερα μια κοινωνική αμορφωσιά πως το κάπου το έχαμε κάπου το γράφε κάποιος πολύ καλά εν πάση δεν έχει σημασία πώ το γράφε κάποιος το θέμα είναι να, να πούμε ότι όντως δεν είναι κοντά σε κάτι δηλαδή ο κόσμος παλαιότερα βλέποντας π.χ. μου αρέσει να βλέπω παλιά ρεπορτάζ το 80-90, ναι. και βλέπω ότι ο κόσμος άνθρωποι από την επαρχία επιτοπλίστων στην Αθήνα, μπορούσαν και μιλάγανε και είχαν ένα λόγο χωρί να έβλεπε ανθρώπους Ξέρει, με τα φτωχά ρούχα που πηγαίναν στη λαϊκή, είχαν ένα λόγο και στεκόντουσαν και μιλάγανε στο, στο δέμονα που κοιτάζαν τότε την κάμερα. Την κοιτάζαν λε και ήταν, όπλο ναι. Είχαν ένα λόγο, μια εφρά διαλόγου, μπορούσαν να μιλήσουν ανοιχτά. Τώρα, όποτε βλέπουμε ένα ρεπορτάζ στον δρόμο και βλέπουμε το επίπεδο του κόσμου, πώς μιλάει και τι λέει, είναι το, το, το περιεχόμενο τουλάχιστον αυτόν τον ρεπορτάζ είναι πολύ εξαιρετικά χαμηλού επίπεδου Θα ήθελα να βάλουμε κάτι όμως εδώ, ότι, ότι αυτά δείχνουν. Δηλαδή, μπορεί να δει στη λαϊκή ανθρώπου να είναι. και πιστεύω και εννοείται, γιατί στη λαϊκή πάει και μεγάλο κόμμα, δεν πάνε νέοι άνθρωποι. Άρα, μιλάμε για τη μεταπολίτευση και μετά, αυτά τα χρόνια που είχαν προσλαμβάνοντε. Αν πούνε πέντε πράγματα, δεν πιστεύω ότι θα ακούσουν. Δηλαδή, είναι και τι μα περνάνε στα ρεπορτάζ αυτά. Παλιότερα ήταν πιο ανυποψίαστοι. Ήταν το εργαλείο καινούριο και περνούσαν διάφορα πράγματα. Τώρα είναι ερμητικά κλειστά, πιστεύω τα μίντια. Οπότε σε αυτά τα ρεπορτάζ να να είμαστε λίγο καχύποπτοι, α πούμε. Ε, ε, αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει ένα αναλφαβητισμό, έτσι κι αλλιώ. Δηλαδή, είναι εννοώ κοινωνικό. Δηλαδή, ε, όχι κυριολεκτικό, αλλά υπάρχει ένα, η αδυναμία των ανθρώπων να εκφραστούν και, και γενικά επειδή δεν έχει υποσταλεί και η κριτική του για διάφορου λόγου. Όταν mm. όσο βλέπει δύο δουλειέ ή ότι έχει ελάχιστο χρόνο για τον εαυτό του, πώ θα καλλιεργήσει οτιδήποτε. Και πρέπει να κάνουν οικογένεια, αυτά είναι τα Θα κάνει οικογένεια, θα. Σε αυτό υποχρεώσει, στο να το που χάνεται πολύ κόσμο εκεί. Δηλαδή δεν θα ζορίσει το μυαλό του. Δηλαδή είναι μια συνθήκη υποστολή των κριτηρίων για τη ζωή. Οπότε ο άλλο δεν πολύ σκέφτεται. Και όταν δεν σκέφτεσαι, όταν δεν, ναι, δεν σκέφτεσαι αναπαράγει ε, αυτά που έχεις πανω πάνω-πάνω, αυτά που σου έχουν ε, ναι, στην κρούστα. Το... Βέβαια, όλα αυ... κοίταξε, όλα αυτά είναι λίγο σχετικά. Δηλαδή, α πούμε, ο Βάνεγγεμ, ε, έχει, έχει γράψει κάπου ότι, ότι όταν τα σκυλιά του Παυλόφ, το πήραμε. Το ξέρουμε ότι ήταν κάποια σκυλιά τα οποία είχαν ταυτίσει το Einstich του με τα. Του δίνανε κάποια. Ε, α πούμε. Ε, ήχου. Ε, είχαν ταυτίσει δηλαδή, τα Einstich του με. Ακούγανε ένα καμπανάκι α πούμε και τρέχαν τα σάλια τους δηλαδή, Για να φάνε. Δηλαδή συνδέθηκαν συνδε, διάφορα ε, σήματα με τα Einstichτά του. Ήταν δηλαδή, τελείω αντανακλαστικά όλα. Όταν. Ε, ήταν, ήταν υπάκουα, δηλαδή ήταν οργανωμένα με βάση τις εντολές και τι προσταγίας. Όταν τα είχαν σε ένα υπόγειο, όταν πλημμύρισε το υπόγειο αυτό, τα σκυλιά αυτά την, ήταν, είχαν επανέλθει στην πρώτερη άγρια κατάσταση που ήταν. Άρα μιλάμε για μια κρούστα στην ουσία, δηλαδή κάτω από αυτό δεν ξέρουμε τι συμβαίνει. Δηλαδή πριν λίγο καιρό μιλούσαμε... Πριν τι 28 Φλεβάρει, μόνο σε μια κοινωνία που είναι βυθισμένη, κάνει δείχνει. Πάλι μας εξέπληξε αυτό. Δηλαδή, εγώ δεν έχω ξαναδεί ποτέ τόσο κόσμο στη ζωή μου όσο τις 28 Ποτέ. Και, και μας έχει όλους προβληματίσει αυτό το... Πάλι είναι η έκπληξη από την κοινωνία. Για, για πολλούς λόγους βέβαια, ετερό, δηλαδή, ετερόκλητο πλήθο, ότι μπορείς να φανταστείς α πούμε, βγήκε όμως το δρόμο. Βγήκε ε, και... και όχι μόνο στην Αθήνα, ήταν μεγαλύτερη <συγέντρος> συγκέντρωση που έχει γίνει για... για πράγμα που έχει γίνει στον ελλαδικό χώρο, παγκοσμίω. Εντάξει, παγκο... ανάλογα Αναλογ... Αναλογ... Αναλογ... Αναλογ... Αναλογ... Αναλογ... <συγέντρο> με τον πληθυσμό, έτσι. Εννοείται, <συγέντρο> εννοείται. Σαν... Μα δεν έχω ξαναδεί ποτέ ο παντού. Και φίλοι, σύντροφοι, συγγενεί από άλλε πόλει δηλαδή, Δεν έχω ξαναδεί ποτέ στην πόλη μου τόσο κόσμο. Στο τελευταίο νησί. Άρα υπάρχουν ζητήματα. Θεωρώ ότι πάντα μιλάμε για μια κρούστα, α πούμε, προσταγών η οποία δεν ξέρουμε από κάτω τι... Τώρα βέβαια, εντάξει, ανοίγουμε άλλο θέμα που αφορά το ότι διαμορφω... διαμορφώνονται νέες πολιτικές υποκειμενικότητες που μας διαφεύγουν. Δηλαδή, στο δίπολο ή από τα πάνω και από τα κάτω που αρχίζει να γίνεται ένα εργαλείο γοητευτικό, στον δρόμο έχει φανεί πολύ προβληματικό. Δηλαδή, από τα κάτω βρίσκει φασίστε. Στη Γαλλία, μα λέγανε κάποιοι σύντροφοι ότι η ηλουμινάτη, κάτι μοναχοί στον δρόμο. Δηλαδή, ένα πράγμα ήταν πολύ και έως και εχθρικό. Άρα, το από τα κάτω πάλι δεν λέει κάτι με το από τα πάνω. Ακόμα και αυτή η προσέγγιση, ας πούμε, του πλήθου, για παράδειγμα, τη ερμηνεία του κόσμου που αντιστέκεται, που διαμορφώνει την πολιτική του συγκρότηση δηλαδή. Οπότε γενικώ είμαστε σε μια πολύ μεταβατική κατάσταση, α πούμε. Διαμορφώνονται νέε πολιτικέ υποδομέ. Το είδαμε, α πούμε, και με τη Νέα Σμύρνη. Μετά το είδαμε, με γίνανε πορείε μετά τη Νέα Σμύρνη με την πανδημία, ε, ε, α πούμε, σε ε, συνοικίε, ε, πορείε χιλίων ατόμων που δεν είχαν ξαναγίνει ποτέ τοπικέ πορείε τέτοιο μεγέθαλου, με νέο κόσμο κτλ. Μετά αυτό ο κόσμο πάλι χάθηκε. Τώρα εμφανίστηκε στα τέμπη πάλι. Άλλα χαρακτηριστικά. Ή τα ίδια, τα οποία δεν μπορούμε να ανιχνεύσουμε. Θέλουμε άλλα εργαλεία, δεν ξέρω. Θα, θα το δούμε εδώ, είμαστε πάντως. Ωραία. Λοιπόν, θα πάμε στο πρώτο μας διάλειμμα και θα σε ρωτήσω για τα κομμάτια, γιατί μιας και είπαμε, είδες, δεν, δεν, όπως είπαμε πριν την εκπομπή, δεν το κάνουμε πρόσωπο κεντρικό. Είσαι δημιουργός. <laughs> ε, ναι. ε, Έχει μια αρκετά μεγάλη ιστορία, θα έλεγα, συνενχώρια μουσική ε, σκηνή ε, και είπαμε να ξεκινήσουμε με την τη Μέρα ώρα τη μέρα. Γιατί τη Μέρα τη Μέρα είναι ένα τραγούδι της Οχράς Πυροχέτης το σχήμα που είχα ξεκινήσει πριν 40 χρόνια σχεδόν να πούμε ε, και είναι ένα τραγούδι που δεν το παίζαμε και live επειδή είχαμε κάποια, κάποια αισθητικέ τέτοιε, δεν το παίζαμε live είναι κάπω μου να ακουστεί. τελεία. Ε, και, και είναι θα... και οι στοίχοι πολύ που πιστεύω ότι και σήμερα, δηλαδή ενώ είναι και. Ναι. Έχουμε και εγώ από την επιλογή, το ξανά μετά από ναι. χρόνια και. λέω πόσο... Είναι και ωραία δυναμικό αντιπροσωπευτικό του σχήματο. Γιατί το είχαμε βγάλει και πολύ συλλογ... ωραία συλλογικά ρε, το κομμάτι αυτό στην αρχή εννοώ. Οπότε, ε, ναι. ωραία. Θα ακούσουμε αυτό και θα ακούσουμε και, ε, θα ακούσουμε και από Ζωή Τάχα Ας βάλουμε λίγο τα προηγούμενα και στα επόμενα διαλύματα θα ακούσουμε από το, το καινούριο album. Ναι, Όχι, ναι. έχει ενδιαφέρον και αυτό ναι, γιατί ναι. υπάρχουν και πολύ κοινά πράγματα Δηλαδή ναι, ναι. Έχει. Θα, θα τα συζητήσουμε λοιπόν Άρα θα ακούσουμε και back to back και το πειρατικό από Ζωή Τάχα Βεβαίως. Γιατί το πειρατικό το πειρατικό γιατί γράφτηκε μέσω κρίσης, να πούμε... Ε, γιατί και το σχήμα αυτό ήταν προϊόν ε, της κρίσης... δηλαδή βρεθήκαμε κόσμος που θέλαμε πολύ να ω διέξοδο δηλαδή... Ε, και μένα μου λείπε μετά την οχρά που διαλύθηκε το 2011... οπότε στο 2012-2013 βρέθηκαμε κόσμους... ήταν πιο νέοι, πολύ πιο νέοι από μένα... Ε, και τώρα υπάρχει και μια ιδιαιτερότητα... εδώ ας την πούμε για να κεντρικό ή μη δεν έχει σημασία... Ε, ε, αυτό που εμένα με ενδιέφερε και νομίζω ότι δεν το λέω προσωπώ τέτοια, το λέω από την άποψη ότι μπορεί να βάλει ανθρώπου να σκεφτούν γύρω από το συγκεκριμένο. Συνήθω υπάρχουν σχήματα ε, προσωπικού. Γιατί την εννοία: Ο Παύλο Ιδρώπουλο και η Απροσάρμορτη. Yeah. Ο Τάδε και η Τάδε. Ο Παυλίδη και η Τάδε. Ε, διέφερε... Αυτό με αποθούσε γενικά και με αποθούσε αυτή γιατί, ε, γιατί, γιατί... ναι, με έφερνε. Κομμάτια, εγώ μουσικές στην αρχή έφερνα δηλαδή τη, τη μαγιά ας το πούμε αλλά, αλλά ακόμα και αυτή η μαγιά επηρεάζονταν πάρα πολύ με, με ποιους ανθρώπους παίζω δηλαδή η, ο Χράσπιο Ροχέτη ας πούμε ήταν τελ, η, όλη, η, τα κομμάτια ας πούμε έχουν διαφορετική έχουν μια σκοτεινιά που στη ζωή ήταν πιο λαμπρή και ήταν πιο νέοι οι άνθρωποι που μαζί δηλαδή αυτή Είχα feedback και να έφερε να έχω κομμάτια. Έχει να κάνει ότι ήταν μοναδικά. Έκανε γιατί, γιατί με εμπνέανε οι συγκεκριμένοι άνθρωποι που παίζαν μουσική μαζί. Άρα δεν θα μπορούσα να είμαι εγώ και αυτοί. Δεν θα, δεν θα τα έφτιαχνα κανέναν αυτά τα κομμάτια αν δεν ήταν αυτοί οι άνθρωποι. Οπότε ναι, ναι το πειρατικό αντανακλά αυτή την όλη η αγωνία, ρε παιδί μου Και ήταν και μέσω κρίση. Οπότε, ναι. Είναι... Τέλεια. Λοιπόν. Πάμε για λίγο μουσική και επιστρέφουμε σε, σε πολύ λίγο παρίας, πάντα με τον Κώστα Λοιπόν, πάμε, είμαστε έτοιμοι. Επατώντας μια πόλη που δεν φτάνει ποτέ Με τη νύχτα φυμένη στο μάτιόν την καλτέρα Με που κάνουν στους Ιδιάνους ευταίρ Ο ήλιος ορίζεται, μα το φως του δεν φτάνει Πιαχνατεύει το χρόνο, απα ρε τη ρε Τους κοινόπνους τους ήλιους, γιατί να τους χιάνει Εκεί που συνήθειες καλημερίζουν με Ηρωμένα, νοσταλγία κοιτάνες για τις γρίλιες ο φόβος όλο ένα μεγαλώνει, καλά νόμερος φαράς, με ριτολό Κανές που παλιώνουν, κατάρες που πιάνουν τον βοηθόν οι βρισκές Στελέχημα στόρι, με το που σαρών Βουλιάζει στον τις σπάτη Νάιλον σακούλες, σούπερ μάρκετ και δώσεις Ούτε μια λαϊκή, δεν χωράει στις εκδόσεις Κάθος πρέπει οι εξουσίες σε δικές τους αρθρώσεις Στη ζωντανή ιστορία βλέπουν μόνο νευρώσεις Στην κυπέραστη φήμη, η ουφάνει τρικμίζουν, της ζούμε και ο σαπούπανδας. σαν του κύλιος που γυρνάνε, στου μεγάλε επίσης, με που τρέπουν, σε λυπημένες θάνατο Επιστρέψαμε πάντα εδώ με τον Κώστα Θαλερό, εκπομπή Παρίας. Ε, Μία θεματική σήμερα, αυτή την Παρασκευή μας ακούτε ζωντανά 23 Μάη. Ε, η θεματική ονοματίστηκε η ελεύθερη έκφραση μέσα στις σύγχρονες θεματικές δομές και το εναντοματικό κίνημα. Έχουμε αρχίσει, έχουμε κάνει διάφορα σχόλια... Ε, για την ίδια τη θεματική ε, και κινούμαστε σε αυτή την κατεύθυνση. Τώρα, ε, συνεχίζοντας, ακούσαμε δύο κομμάτια, έτσι μας είπε πριν και ο Κώστας, κάποια πράγματα ε, για αυτά. Συνεχίζοντας, θα πάμε στο... Σε ένα άλλο κομμάτι, θα ήθελα να σου ζητήσω ένα σχόλιο για την εποχή της εικόνας έτσι, και του ατομικισμού, έτσι όπως τη λένε, και την επίδραση μπορεί να έχουν αυτά στη δημιουργικότητα του ανθρώπου. Ε, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Ε, τώρα λέμε για τα social media, α πούμε, αυτό με ρωτάσει. Θα τα βάλουμε και σε λίγο, θα, πούμε, θα κάνουμε και ένα σχόλιο για τα social, ε, αλλά... Ε, η εποχή τις εικόνας δεν είναι μόνο, δεν είναι μόνο τα σώσια, αλλά είναι ένας η, κύριος εκφραστής. Η, η εποχή τις εικόνες ναι. έχει ξεκινήσει από τη, με τα πολεμικά, εντάξει, νομίζω, και, και η θεωρία των καταστασιακών που έχει καθορίσει πολύ τα εργαλεία σχετικά με την κοινωνία του Θεάματο κτλ. Ε, νομίζω ότι η βασική της... Ε, Δομή, ας το πούμε, λογική δομή, όπως είναι συγκροτημένη δηλαδή. Η, η διαδικασία, το θέαμα, α πούμε, γιατί θα το δούμε μόνο σε σχέση με την εικόνα, θα τη δούμε μέσα από τη διαδικ... μια κοινωνική διαδικασία. Εικόνα από μόνοι της δεν έχει κάποιο πρόβλημα. Εικόνα είναι εικόνα. Αλλά όταν αρχίζει να εργαλειοποιείται από τις κυριαρχικές δομές, ε, τότε ε, α... αλλάζει χαρακτήρα. Ε, η, η θεωρία των καταστασιακών ε, μα μας είπε ότι στην ουσία η επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων διαμεσολαβείται από την εικόνα. Δηλαδή, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα έχω εγώ από το χωριό μου. Όποτε έχω πάει στο καφενείο, για παράδειγμα, στο χωριό μου, ε, έχουν την τηλεόραση ανοιχτή στο καφενείο και κοιτώντα τηλεόραση συζητάνε ό,τι βλέπουν. Δηλαδή, την ατζέντα αυτών που συζητάνε. Την καθορίζει η εικόνα, η τηλεόραση δηλαδή. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς λειτουργεί η εικόνα. Δηλαδή με σολαβής δεν θα κοιτάω εγώ με σέναν. Θα, θα κοιτάω την εικόνα και οι δυο θα κοιτάμε την εικόνα και μετά θα επικοινωνούμε μέσω αυτής. Σχολιάζοντας, ορίζοντας τη διάταξη τη κουβέντα μα, τα περιεχόμενα κτλ. Οπότε στην ουσία η εικόνα παίζει ένα ρόλο ότι δηλαδή θέλει να αλλάξει τα περιεχόμενα που έχουμε εμείς και θα μπορούσαμε να πούμε, θέλει να παρέμει σε αυτά να τα αφαιρέσει και να βάλει τα περιεχόμενα τα κυριαρχικά μέσα. Ε, οπότε η εικόνα, το θέαμα δηλαδή, είναι στην ουσία κοινωνική διαδικασία. Ε, και σήμερα έχει εξελιχθεί σε αυτό που βλέπουμε πολύ. Έχει πάει στο ότι μέσω των υπολογιστών τα κινητά, όλη αυτή η διαδικασία έχει πάει πολύ πέρα από την εικόνα. Δηλαδή, μα παίρνει όλου μέσα. Δηλαδή, όταν, όταν ακούω, α πούμε, ότι οι άνθρωποι που θα μπορούν να, κάν, να κάνει έρωτα ο άλλο με τη μηχανή και να πραγματικά να εξφερματώνει, να ολοκληρώνει. δηλαδή. Αυτό που δεν έχουν βρει ακόμα είναι οι οσμοί, πώ θα το λύσουν. Αλλά όλε οι άλλε αισθήσει μπορούν να. Ε, κατευθυνθούν προς τα εκεί. Άρα βλέπεις ότι το θέμα δεν είναι εικόνα, αλλά πλέον είσαι με, με την εικόνα, μπαίνεις μέσα σε αυτή, συνδιαλέγεσαι με αυτήν και ταυτίεσαι με αυτή. Οπότε ε, υπάρχει μια πολύ σοβαρή αλλαγή ε, στις κοινωνικές σχέσεις. Όσον αφορά την... Ε... Τον ατομικισμό Γιατί ο ατομικισμός τώρα είναι χαρακτηριστικό Γνώρισμα του καπιταλισμού γενικά Εκεί που εντάξει Δεν πρέπει να το μπερδεύουμε καταρχά Με τη μοναχικότητα Είναι λίγο διαφορετικά Το λέω όχι τυχαία Γιατί επειδή μιλάμε Για το δημιουργικό φαντασιακό τώρα Για τέχνη για διάφορα τέτοια Επειδή Ασχοληθεί λίγο με τη ζωγραφική Είδα ότι επειδή είχα πει μέσα της, δηλαδή, ήταν, ε, να αναφορώ ένα χρώμα, έγανα πέντε ώρες για παράδειγμα, παιδευόμουν και εκείνη την ώρα ακόμα και το κουδούνι ένα τηλέφωνο με εκνεύριζε που το άκουγα. Ε, μετά ξύπναγα τη νύχτα και διόρθωνα ένα μπίνακα που είχα με το βρακί, πήγαινα και σηκονόμουν και καθόμουν άλλες δύο ώρες να πούμε. Ε, έβλεπα ότι κλεινόμουν στον εαυτό μου σε σχέση με το, με, με, με το να δημιουργήσω, πούμε, ένα μπίνακα. Ε, οπότε το άφησα κατάλαβα καταρχάς γιατί αυτή η μοναχική είναι, είναι μοναχική αυτή η διαδικασία ε, και ότι κατάλαβα και γιατί ε, οι περισσότεροι ζωγράφοι αν μη σχεδόν όλοι έχουν πρόβλημα γενικώ, δηλαδή ε, και ανά του αιώνες εννοώ, ότι όλοι οι ζωγράφοι είναι λίγο αλλά φροές ότι στον ένα τον άλλο βάθμό και όχι μόνο οι ζωγράφοι αυτές οι, οι, οι αν το πούμε ε, οπότε το άφησα για τα για βαθιά μου γεράματα να μην ενοχλώ κανένα, ξέρεις να πάω να ζωγραφίζω που το αφήνουμε στην άκρη και συνεχίζουμε με τη μουσική που είναι πιο κοινωνική αυτό, αυτό είναι μοναχικότητα στο δημιουργικό τώρα το κομμάτι του το, το μου το είπα και πιο πριν η αίσθηση εγώ και οι άλλοι το άτομο δηλαδή ε, στο κομμάτι των σχημάτων, των συλλογικών... οι προσωπικές καριέρες, ο τρόπος που χτίζονται οι σχέσεις εκεί μέσα... αυτό είναι ατομικισμό. εντάξει, και είναι προϊόν του καπιταλισμού... το οποίο παράγεται τον εαυτό του, δηλαδή, αναπαράγεται. Ε, αυτά. Ε, και κάτι άλλο είπαμε στο διάλειμμα που είχε ενδιαφέρον... Ε, Α, για το θέμα τη, τη, της πανδημίας Ναι, ναι, ναι. Ε, Που κλείδωσε μαζί με τον ατομικισμό Ζητώντας ναι, ναι, ναι. σου βγήκε ε, Τώρα αυτό Περισσότερο έχει να κάνει με το ότι Αυτό που ζήσαμε δηλαδή Το οποίο είναι και Θεωρώ δεν είναι λίγο ε, Δεν υπήρχαν εργαλεία καταρχάς Γιατί αυτή η κοινωνία δεν είχε ζήσει κάτι παρόμοιο ποτέ ε, Δεν είχε εργαλεία Ακόμα και ο Φουκώ που μιλάει για την βιοπολιτική είχε γράψει ο ίδιος ότι τα γράφω όλα αυτά. Αλλά δεν έχω ζήσει πανδημία, δεν έχω ζήσει καραντίνα ποτέ μου. Οπότε ό,τι γράφω είναι σχετικό. Είναι ένα αμφιβόλο δηλαδή. Τίθεται. Οπότε μπαίνοντα στη διαδικασία του τρόμου, αυτού που εκλήθηκε με το. Ο τρόμο εκλήθηκε με, με, τις με τις γάτια, πλένουμε, μάρκετ, τι καραντίνε, με το ότι κινδυνεύουμε γάτι, διαπλένουμε μάρκετ, ό,τι παίρνουμε, αγοράζουμε. Αυτή η τρέλα να μην ακουμπάμε κανέναν. Να... Ε, Ενεργοποίησε το αίσθητο τη αυτοσυντήρηση, ε, το οποίο στη συνέχεια μετατράπηκε σε συντηρητικοποίηση, συντηρητισμό δηλαδή. Έγινε, ε, αρχίζει να σκέφτεσαι εσένα, αυτού που αγαπά, τον, τον περίγυρό σου, τους του δικού σου ανθρώπου, απομακρύνει του υπόλοιπου. Και αυτό έγινε σιγά σιγά και μια ιδεολογία. Δηλαδή, α πούμε, στην τελική, α ψηφίσω ο Μητσοτάκη, ξέρω εγώ, που είναι με του Αμερικάνου. Α ψηφίσω ο Μητσοτάκη, γιατί είναι με το κεφάλαιο και όπω και να έχει θα φάνε αυτοί, αλλά κάτι θα πέσει από το τραπέζι. Κάνα ψίχουλα θα φάω κι εγώ. Γιατί, άμα πάω με του σοσιαλιστέ ή με άλλου που τα κάνουν πειράματα, δεν είμαστε για τέτοια. Αλλά δηλαδή, θεωρώ ότι όλα αυτά σκεπτικά είναι αλυσιδοτά. Το ένα έφερε το άλλο, δηλαδή, για να μιλάμε σήμερα για συντηρητικοποίηση. Και πολλά πράγματα όπω είπαμε είναι ακόμα... δεν έχουμε δει την ανάλυση του. Δηλαδή, τη... το... η γενιά η οποία την έπιασε στο σχολείο, από το δημοτικό μέχρι το λύκειο που του έκοψε αυτέ τι χρονιέ, ε... είναι πράγματα τα οποία θέλει χρόνο για να φανεί. Να φανούν αυτέ οι γενιέ αν ε, έχουν μείνει πίσω στη ευρύτερα κοινωνικοποίησή του, ε... στο άγγιγμα. Δεν γίνεται τώρα τα παιδιά από σελίχη και στη δημοτικού να μην αγγίζονται να μην, μην παίζουν όλα μαζί. Ε, Χάουν πράγματα τα οποία. Με χαλώνουν έτσι. Δηλαδή στο δημοτικό, να μην αγγίζουν τα άλλα να μην. Απίστευτο. Και ναι, γίνεται κομμάτι του η... χαρακτήρα του. Ακριβώ η αποστήρωση περνάει και σε επίπεδο και σε άλλο επίπεδο. Με και σε αισθητικό ε, μπορούμε Βεβαίως. να συζητήσουμε ε, ότι μπορεί να περνάει αυτό. Ε, και ταυτόχρονα ε, ήταν η περίοδος που όλο και περισσότεροι κατανάλωσαν εμπόρευμα κινηματογραφικό, εμπόρευμα εικόνα. Ε, κατανά, ε, κατανάλωναν ασταμάτητα την εικόνα του άλλου στα social. Δηλαδή ήταν μια περίοδοση που η μόνη διαφυγή ήταν το διαδίκτυο θέλοντας και μη κόσμος ο οποίος το είχε απορρίψει χρόνια είπε ότι, τι άλλο θα κάνουμε, εδώ είμαστε. Ε, και δεν είμαστε εδώ οι άνθρωποι που θα σου πούμε ότι τάξη έπρεπε να διαβάζει το βιβλία, όχι. Όλα μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε, όλα ε, σαν εργαλεία ρε παιδί μου για να περάσει κάποια ώρα σου. Δεν ξέρω τι είναι η τηλεργασία. Τη τηλεργασία ακόμα. Το ζήτησε. Δηλαδή εννοείς οι συνελεύσεις. Και ο χώρος έκανε συνελεύσεις. Ο εναντιωματικό ας πούμε, που λέμε, έκανε συνελεύσεις. Σώθηκε κάπως τα ρεγαλεία αυτά να συνεχίσει να υπάρχει. Αλλά ε, με, με όρους ε, επαφή ήταν λίγο δύσκολο. Στον δρόμο, ας πούμε, δεν, δεν πλησίαζε άνθρωπο να πάρει προκήρυξη ήσουν στον δρόμο και έβλεπες το κόνος σε έφευγε, έφευγε, δεν ήθελε να σε αγγίξει δηλαδή υπήρχε ένα ζήτημα στην επαφή ενό, στην επικοινωνία των μηνυμάτων κάποιος κόντου βγήκε, έσπασε την καραντίνα βγήκαν κάποιοι στον δρόμο κάνανε πορείες, αυτοσχέδιε. και πάντα λέμε ότι είναι δύσκολο σε αυτήν την εποχή και σε εκείνη και σε μια συνέχεια αυτή σε... Να δημιουργήσεις μια σχέση, γιατί η σχέση σημαίνει συνάντηση που έλεγε ο Μίσιο. Αν δεν συναντηθείς, όπως έλεγε, πριν με το καφενείο έχεις κυρίαρχη την εικόνα, σχολιάζεις yeah. πάνω σε αυτό. Yeah. Ε, αν δεν συναντηθείς, δεν yeah. ε, τσακω, Τσακωθεί. δεν έχεις διαφωνίες σου, δεν πει τα επιχειρηματά σου, δεν κοιταχτεί τα μάτια, δεν, ε, δεν λειτουργεί. Έτσι όπως νομίζουν. Και εδώ φτάνουμε και να κάνουμε και ένα τελευταίο σχόλιο για τα social, για τα social είναι πολύ ξεχωριστή mm -hmm. κουβέντα, τα Σίγουρα. οποία θα ήταν μια ξεχωριστή εκπομπή, ε, ότι υπάρχει μεγάλο κομμάτι κόσμου που ανήκει σε κάποια κινήματα και θέλει να πει την άποψή του και θεωρεί πλέον ότι ασκο... λέγοντας κάτι μέσα από τα social είναι λες, και συμμετείχε σε μια συνέλευση και λέει την άποψή του και δυστυχώς θα το πούμε τώρα δεν ξέρω αν διαφωνείς προφανώς μπορεί να το πεις και δυστυχώς είμαι φτάσει σε ένα σημείο που όλο αυτό λειτουργεί προφανώς υπέρ ε, του υπάρχοντος αναπαράγει φουλ ε, γιατί Όλο αυτό είναι πάντα στη φούσκα του αλγόριθμου Πάντα σε σένα Δηλαδή εσύ το γράφεις για τους κοντινούς σου Για αυτούς που θα συμφωνούνε, Για αυτούς και για αυτούς Για ένα κύκλο ανθρώπων Δεν αγγίζει την κοινωνία ε, Δεν συμμετέχει στα κοινά αδελφε Εάν σχολιάζεις απλά σε ένα social Απλά να το... μπορεί να λέ την αποψή σου Δεν κακό ε, Να φαίνεται ε, Αλλά όχι κάτι παραπάνω Δηλαδή μην κάνουμε και Την ξέρω το έχουμε συναντήσει Εντάξει, πολύ είναι, καιρό. Είναι νομίζω ξεχωριστό θέμα, γιατί υπάρχει και, και η λογική της, της έκθεσης που σε μία συνέλευση ο άλλος δύσκολα θα βγει να μιλήσει. Ρε. Αλλά πίσω την ανωνυμία ή του το Ένας... social media μπορεί να πει την απόψή του. Αυτό τώρα ε, έχει τη θετικότητά του, αλλά έχει την φοβ... τη γιγαντιαία αρνητικότητα ότι είναι ανώνυμο, δεν έχει την ευθύνη αυτό που λέει. Οπότε... Είναι, είναι ένα, είναι, μπορεί να οδηγεί σε κανιβαλισμό θα, που έχει συμβεί δηλαδή Κι εγώ είμαι ο από ανώνυμους π.χ. Ή και επώνυμους ε, κάποιοι και δεν έχω, έχουν εντάξει ναι, όχι. Ναι. όχι από επώνυμους όχι <laughs> ε, ε, ε, στα social ε, μπορεί να ξέρω ε, ποιος είναι ο άλλος εγώ, αλλά στα social δεν ξέραν. Εγώ πολύ προσωπικά κάποιο να ήξερα ποιο είναι. Okay. Αλλά δεν είχε το όνομα του. Εγώ είχα το δικό μου. Το όνομά μου είναι εκεί. Εντάξει. Αλλά τέλο πάντων όπως δεν έχει σημασία. Αυτό αντιμετωπίζεται. Εντάξει, νομίζω... Απλά είναι άλλο θέμα το ερωτώ. είναι αν ανοίξουμε ναι, ναι, ναι. ναι, ναι, ναι, ναι. αυτό, είναι ένα άλλο θέμα. Λοιπόν, πάμε στι σύγχρονε θεματικέ δομέ και πώ επηρεάζουν αυτές την ε, ελεύθερη έκφραση. Ποιες θεωρείς σύγχρονες θεαματικές δομές? Ε, κοίταξε, τώρα υπάρχει η διαδικασία κοινωνική που λέγαμε πριν. Η θεαματική διαδικασία είναι αυτή που όλες αυτές οι μεσολαβήσεις είναι. Είναι, ξέρω εγώ, πλέον για το δημιουργικό, αν μιλάμε π.χ. για παράδειγμα, ή πιο συγκεκριμένα για τη μουσική, είναι τα, αυτά, τα Spotify. Τα... Δηλαδή... Μορφή θεάματη είναι αυτή όσον αφορά το συγκεκριμένο μέσο, εκφραστικό έτσι. Ε, έχει 100.000 τραγούδια τη μέρα. Αυτό το είπαμε και όταν κουβεντιάζαμε Λέχο. για την κουβέντα. 100.000 τραγούδια γράφονται τη μέρα στον κόσμο, δηλαδή αυτού που έχει εσύ πρόσβαση σε 100.000 τραγούδια κάθε μέρα. Ε, Δεν φτάνει το μήκο, όχι μια ζωή, πολλών ζώων, γιατί μαζεύονται 100.000 100.000 δηλαδή. Έχεις ένα εκατομμύριο σε δέκα μέρες. Δεν μπορείτε να το ακούσεις στο, στο μήκο ζωή σου. Δεν θα το ακούσεις. Ποτέ αυτό. Ε, οπότε δημιουργείς που είναι καλό. Φτιάχνει ο άλλος ένα κομμάτι, το παίζει, το, το, το, το παίζει στους φίλους. Το, το παίζει, μοιράζεται με μιουργεί, κάποιο Το δημιουργεί, το κάνει όπως θέλει αυτός. Ε, αυτό όμως όλη αυτή η παραμύθα γίνεται στο ότι... Ε, τονώνει πάρα πολύ το, την ίδια στιγμή το, τον, τον ατομικισμό που λέγαμε πριν οπότε αρχίζει να σου ζητάει λεφτά για να σε βγάλει πιο μπροστά να προωθήσει το, την όλη η ιστορία και φυσικά έχει κέρδος και από αυτό δηλαδή πλέον και εκμετάλλευσε αλλά και προ, είναι προχωρημένα πάρα πολύ αυτά δηλαδή ενώ, οι κωδικές τους ας πούμε οπότε, οπότε ναι, ε, έχει εξελιχθεί αυτή η ιστορία ε, χωρίς, όπως και το AI είναι σύγχρονη μορφή, θεματική και αυτή η μεσολάβει Αν μη τι άλλο μεσολαβεί το, το AI και καταργεί και, καταργεί και βαγγέλματο. Βέβαια είναι αυτή η ιστορία. Το AI προς το παρόν, αυτό είναι το τρελό. Ενώ θέλουμε ρομπότ ας πούμε, να, να κάνουν δουλειές και εμείς να κάνουμε τέχνη, κάνουν αυτά τέχνη και εσύ συνεχίζει να δουλεύει. Τρομερό. Το AI <laughs> <laughs> τρομερό. στην ουσία κλέβει Κλέβει δημιουργικά επαγγέλματα, α πούμε, Πρέπει να κάνουν την τέχνη και αυτά. Τέλο πάντων, ναι, αυτό δεν. Δηλαδή, υπάρχει μια εξέλιξη τώρα, υπάρχει μια γκάμα, την οποία καθένα σε κάθε του δραστηριότητα τη βλέπει μπροστά του αντίστοιχα. Είναι πολύ εύκολο όπως είπες ότι πλέον ε, δεν, βοηθεί, δεν, δεν κάνει περισσότερες αυτοματοποιημένες εργασίες Δεν αναλαμβάνει μόνο τη το εργοστάσιο Θα σου κάνουμε όμω τα γραφιστικά Τα γραφιστικά yeah. θα κάνει ένα άνθρωπο που έχει την αισθητική yeah. του που... Και εσύ λες το AI ότι ξέρεις κάτι θέλω να μου φτιάξεις μια ταμπέλα Λες και την έχει κάνει ο Μονέ ε, mm. με πάπιε πάνω σαν Ναι, ναι, ναι μα είπε και μια εφαρμογή που σου έδειχνε Το Αλτζαζίρα νομίζω είχε μια, Στην μέρα ποίησης ποτέ ήταν Είχε, κάνει, είχε, φτιάξει, είχε βάλει ε, Καμιά δεκαριά ποίηματα Το οποία ήταν ε, Δεν σου λέγε ποιο είναι από AI Και ποιο είναι αυθεντικό ποίητη Και διάλεγε εσύ έγραφε από κάτω Τι πιστεύεις είναι AI ή αυτό Εγώ στα μισά έπεσα έξω Νόμιζα ότι είναι hey, Ποίηση έγραφε Ήταν AI το ποίημα Αλλά μέχρι εκεί ή στις βίντεο Αυτό που λέει συγγραφιστικά Ναι Τα άλλα επαγγέλματα θα συνεχίσουν Τα κούριερ θα είναι στο δρόμο Οι κούριερ θα είναι στο δρόμο Και σε αυτή τη ζωφερή Μητρόπολη Νομίζω θα μεταφέρουν τα γεύματα Των τουριστών Ασταμάτητα και, και των ηθαγενώνε είναι... Των ηθαγενών, των το πετών οποίον... Έχουν σταματήσει να μαγειρεύουν <laughs> Δεν ξέρω αν δεν προλαβαίνουν το, ναι, το συζητάμε Έχει. και αυτό Αν είναι πιο οικονομικό Να παραγγείλει κάτι απ' έξω Με όλη την επίδραση που θα έχεις στην υγεία σου Να τα λέμε και αυτά mm. Γιατί είναι μια ολότητα πάντα η κουβέντα είναι. Δεν γίνεται ρίχνεις ποιοτικά Και ουσιαστικά πέφτει Εννοεί. μετά και το... και το επίπεδο Το δικό στο αβιωτικό Τρώγοντα συνέχεια απ' έξω, χωρί να θέλουμε να ρίξουμε τι πωλήσει σουβλά... <laughs> από τα σουβλάκια <laughs> για τι πίτσει και αυτά. Οκ, okay. αλλά εντάξει, τελειώνουν. Οι παραδοσιακέ οικογένειε με τα όσπρια, τι δύο μέρε και όλα αυτά δεν υπάρχουν πλέον στι νέε αυτέ οικογένειε. Οι νέε high-tech οικογένειε έχουν μια εφαρμογή. Παραγγέλνουνε, βρέχει δε βρέχει, το, το παιδί θα τα φέρει στην πόρτα, στο παιδί. Το παιδί, ε, το είναι παιδί, παιδί ήρθε ναι. ναι, ναι. ε, Τι οικογένειες τους συντήρουν και αυτοί οι άνθρωποι Είναι ε. το ίδιο με το ότι θα πάρω γυναίκα στο σπίτι Δεν λένε πειρά. Παίρνω γυναίκα να μου, Για το σπίτι δηλαδή Δεν λένε καθαρίστρια είναι, και Που είναι και γυναίκα δηλαδή, Και το λένε και γυναίκε αυτό Ότι παίρνω γυναίκα στο σπίτι ξέρεις. Ναι Αντίστοιχα Τρομερό ε, ε, Λοιπόν ε, γιατί όλο αυτό το ζήτημα Τώρα έχω σημείωσει γιατί όλο αυτό το ζήτημα Είναι βαθιά πολιτικό που συζητάμε, ε, το ζήτημα πιο με την ελεύθερη έκφραση... με τι θεματικές αυτές δομές, δηλαδή πώς μπορούμε να πούμε... Από, από το βήμα εδώ της εκπομπής ότι όλη αυτή η κολοσσή, οι είπαμε, το Spotify, mm. είπαμε, υπάρχουν και άλλες εφαρμογές... Ε, οι οποίες βάζουν σε κουτιά όλη αυτοί πιο παλιά... Εσύ θα θυμάσαι καλά ε, Υπήρχαν οι μάνατζερ οι Τύπου μάνατζερ παιδί μου ναι, ναι. Ε, Τώρα αυτό είναι μια εντελώς καινούργια κατάσταση Είναι ένας, μια πολυεθνική μάνατζερ Η οποία σου αναλαμβάνει όλα mm -hmm. Τη διάθεση Σου αναλαμβάνει με στατιστικά Ότι ξέρεις κάτι Αν τόσα λεφτά θα σε ακούσουν τόση Τόσα λεφτά τόση Στα λέει όλα δεν είναι Έχει το κονέ έχω αυτόν που θα σε πρόθεισε εκεί Στα λέει εδώ κυκλοφόρουν όλα με, με τη ροή του... Με το ίντερνετ. Mm -hmm. Υπάρχει μια ροή. Ε, όλο αυτό γιατί το βλέπουμε εμεί ε, σαν ε, ζήτημα πολιτικό, γιατί μπορεί όλο αυτό να χτυπά τη δημιουργικότητα των ανθρώπων, Κοίταξε, τώρα εγώ μπορώ να απαντήσω σε δύο επίπεδα. Το ένα είναι γενικό, δηλαδή ότι είπε και εσύ, είναι πολιτικό. Δηλαδή, το, η εμπορευματική σχέση. Ε, ε, θεωρείται ότι είναι ας πούμε το αντίτιμο για παράδειγμα θεωρείται η, η, η, η σχέση ε, πολιτικού και οικονομικού είναι μια χειρονομία δηλαδή να το βάλουμε έτσι μια σχέση η οποία συνδέει το πολιτικό και το οικονομικό στην καθημερινή ζωή ε, τώρα όλο αυτό που είπες πριν ε, γιατί οι εταιρείε να κερδίσουν θέλουν το κέρδος δηλαδή δεν δηλαδή, τη πολύ ενδιαφέρει κάτι άλλο ε, από εκεί και πέρα είναι όμως ε, είναι μια θεαματική δομή δηλαδή ε, για παράδειγμα ε, μπορεί να γίνει μια συναυλία για, τώρα είμαι και λίγο έτσι. Ε, γίνεται μια συναυλία για παράδειγμα ε, με, παίζει ένας καλλιτέχνης τελειοσπάντου και έχει χιλιάδες ε, εδώ είναι διάφοροι που έχουμε που κάνουν, ε, έχουν και πολιτική άποψη για παράδειγμα έτσι Λοιπόν παίζουν και μαζεύουν 20.000 κόσμα μαζεύουν 10.000 κόσμα και παίζουν το πρόγραμμά τους ε, σε θέατρα έτσι μέσα σε... Σε, γήπεδα. σε γήπεδα και τα λοιπά Τι γίνεται τώρα Όταν το ίδιο βγήκε μια φορά αντίστοιχα ένα τέτοιο θέαμα βγήκε από το θέαμα βγήκε και πήγε στα Πανεπιστήμια Θεσσαλονίκη ε, που ήταν τότε η Πανεπιστημιακή Αστυνομία το ίδιο ακριβώς φανάχτη πήγε από τη και διαλύθηκε Άρα χωρί και στο άλλο έχει αντίτιμο. Άρα έχεις μια... κατεξοχήν για μένα ένα κλασικό παράδειγμα ότι παίζει ό,τι θες πες ό,τι θες εκεί μέσα αλλά δεν θα, το βγάλεις, δεν θα αλλάξει τη δομή του εκεί μέσα πες για τον Μιχαηλίδη, πες για τους αναρχικούς πες ό,τι θες εκεί μέσα, δεν έχω θέμα εγώ. Αλλά όταν το βγάλεις και το πά στο σημείο κοινωνική τριβή, που είναι το πανεπιστήμιο που παίζεται ένα κοινωνικό ζήτημα θα το διαλύσω, δεν θα το σεβαστώ θα το διαλύσω, όπω και το έκανε σε μια χαρακτηριστική περίπτωση. Άρα όλα αυτά είναι πολιτικά, τα οποία πλέκονται. Δεν είναι το κέρδο μόνο, είναι και το πλαίσιο μέσα στο οποίο υπάρχει. Ο κ. Γι' αυτό το θέαμα πάει μαζί με το εμπόρευμα, σαν σχέση. Τώρα αυτό είναι το ένα επίπεδο. Το άλλο προσωπικά, μιλώντα, κοίταξε. Κάθε άνθρωπο έχει την αισθητική του θεωρία, νομίζω. Η, η άποψη που έχω εγώ, γιατί ας πούμε, εγώ δεν είμαι καλλιτέχνη και λέω δεν με την έννοια ότι δεν πιστεύω στην έννοια αυτή, γιατί το καλός τι είναι καλό και τι δεν είναι, τι είναι όμορφο και τι όχι, είναι σχετικό αναδύσεων σαν να τις μέρες μας, να, δηλαδή είναι και πολύ υποκειμενικό. Έτσι. Ε, οπότε όλο αυτό είναι λίγο ε, περίεργο. Ε, ε, ε, οπότε ε, ε, στη λογική αυτή, δεν λέω ότι με καλύτερα, είναι άνθρωπος του κινήματος. Αυτό με διαφοροποιεί, δηλαδή ε, από ανθρώπου που παίζουν και μπορεί να πουν τα ίδια αλλά τα λένε στι που λέγαμε πριν. Αυτό που διαφοροποιεί είναι ότι έχουμε τελείως διαφορετική αισθητική θεωρία. Και αυτή η αισθητική θεωρία λέει ότι όταν γράφω συμμετέχω στο κίνημα, δηλαδή όταν κάνω μια συναυλία ή όταν παίζω δημιουργώ, παίζω μόνο σε χώρους που είναι και εκεί Έχω σχέση, διαμορφώνοντα περιεχόμενο με αυτού που θα κάνουμε την. Εντάξει, πάω μένω σπίτια του, κοιμάμαι κυμά, στα σπίτια του, τρώμε μαζί, παίζουμε μαζί, παίζω. Την άλλη μέρα βρισκόμαστε το πρωί, πίνουμε καφέ, κάνουμε απολογισμό, με ενδιαφέρει αν πήγε καλά οικονομικά, αν ήταν οικονομική ενίσχυση. Δεν, με, δεν παίρνω λεφτά ούτε κάνω μεταφορικά με την έννοια ότι πάω να δω φίλου και συντρόφου. Οπότε το υπολογίζω. Μπορώ και το κάνω, εντάξει, δεν λέω ότι κάποιοι άλλοι. Πρέπει να το ναι, κάνουν. Η ναι. τέτοια μου λογική πάω να δω είναι σαν να πάω να δω, ξέρω εγώ, να πάω να παίξω σε φίλου, αν πάω στην επαρχία, να πάω να του δω. Οπότε δεν. Ε, μένω μαζί και έχω αγωνία για το πώ πήγε όλο αυτό και πώ εντάσσεται στη ροή του εγχειρήματο. Αυτό δεν το κάνει ένα που βάζει το βίσμα και φεύγει. Έτσι, αυτό δεν βάζει το βίσμα. Έκανε το καθήκον μου. Θέλετε, εγώ σα έφερα κόσμο. Εσεί τώρα τι θα το κάνετε. Είναι δικό σα θέμα. Αυτό τώρα έχει, έχει μία λογική που λέει ότι. Φτιάχνει μπροσούρε, όταν εγώ συμμετέχω σε μια κατάληψη, τώρα συμμετέχω σε μια κατάληψη έτσι. Λοιπόν, στην κατάληψη συμμετέχω, ε, φτιάχνουμε υλικό, μπροσούρε, μοιράζουμε προκηρύξει, ε, φτιάχνουμε αφήσει κτλ. Όλα αυτά πρέπει να είναι συγκροτημένα, πρέπει να είναι σχεδόν κλειστά, δηλαδή να είναι σαφή, να είναι. Ο άλλο βλέπει την πρότασή σου. Όμω εμεί είμαστε άνθρωποι που είμαστε μέσα στη ζωή, δηλαδή ερωτευόμαστε, αγωνιούμε για το θάνατο, για τη φθορά. Ε, έτσι, αυτό, αυτό όμως δεν το βλέπει ο άλλος προκήρυξης. Οπότε η τέχνη, η, η δημιουργία για μένα για ανθρώπους του κινήματος είναι, είναι ο τρόπος που γνωρίζει ο άλλος ε, τους ανθρώπους που είναι σε κοινότητες αγώνα του ποια άποψη έχουν για τον έρωτα ρε, Πώς ερωτεύονται αυτοί, τι Έχουν και αγωνίες, έχουν και αντιφάσεις Εντάξει, Δεν είναι μόνο η προκήρυξη που πήρα και εκεί αποτυπώνεται η ανθρωπινότητα και όχι τόσο το θεωρητικό πολιτικό υποκείμενο που οφείλει να είναι συγκροτημένο. Άρα η θεωρία δική μου είναι αυτή, ότι το δημιουργικό αποτυπώνει τις δικέ μου αγωνίε όντα μέλος του κινήματος α πούμε. Οπότε με διαφέρει μια συναυλία π.χ. όπως και την κάναμε με την Οχρά μια φορά στη Θεσσαλονίκη ξέρω εγώ, γιατί αυτό μακάρα το κάναμε πάντα. Θα ήταν κατά άλλο πρακτικό βέβαια, αλλά σε μια συναυλία που κάναμε, κάναμε πορεία μία ώρα τη νύχτα. Δηλαδή, ήταν για κάποιου φυλακισμένου το 97 και βγήκαμε με χιόνια μία ώρα τη νύχτα. 400 άτομα είμαστε τότε, βγήκαμε και κάναμε πορεία μία ώρα τη νύχτα μετά το βράδυ, στην πόλη, ας πούμε. Ε, και ήταν πολύ ωραία κίνηση με την έννοια ότι αυτό δεν, το, δεν θα το κάνει κάποιο δηλαδή μπορεί να λένε διάφορα αλλά δεν ενδιαφέρονται πώ θα συνδεθούν με τον δρόμο οι ίδιοι και έτσι έχεις ας πούμε 20.000 άτομα να πάνε να δουν μια συναυλία, θα μιλήσουν, θα φωνάξουν συνθήματα, θα ανάπτουν τα καπνογόνα και τα λεπτά. και μετά στη δίκη τον, γίνεται για ένα θέμα έτσι, για μια πολιτική, κοινωνική πολιτική υπόθεση μετά στη υπόθεση αυτή όταν χρειάζεται να στηριχτεί πάνε 20 άτομα ας πούμε, 30. Εντάξει. Άρα δημορφώνεται μια σχέση Εδώ που εδώ έχει ένα θέμα το αντιοματικό κίνημα Αλλά αυτό είναι άλλη σταξιοσύτημα Πώς το έχει και το ίδιο τι αδυναμίες του δηλαδή που έχει το κίνημα, Την ευθύνη που έχει το ίδιο για το πώς Διονύζει αυτή την κατάσταση Ας πούμε Εντάξει, Δεν ξέρω αν κάνω γέφυρα Να πάω σε αυτό το θέμα αλλά τώρα Εντάξει, ναι. Όχι όχι ήταν πολύ σημαντικό Η όλη αυτή Το όλο αυτό ταξίδι στο πώς Συμμετέχει ε... Δρόντα, ένας άνθρωπος στο καλλιτεχνικό και πώ πως βλέπει ένα live σαν ένα εγχείρημα και αυτό τελεί ένα εγχείρημα το οποίο ξεκίνησε το απόγευμα και τελειώνει την επόμενη μέρα και συμμετέχει σε αυτό το εγχείρημα αυτός, και αυτός παίζει μουσική και ο διοργανωτής και όλοι είναι ένα εγχείρημα που είναι ζωντανό για κάποιες ώρες και μετά αφήνει πίσω κάποια πράγματα είναι πολύ σημαντικό και είναι και το ακούμε και πάρα πολύ δύσκολα από κόσμο να έχει την το ενδιαφέρον, γιατί χωρίς να θέλουμε να κατηγορήσουμε κάποιο ολοκρήσιμο, μια σκηνή, την bank σκηνή, την grass σκηνή, οτιδήποτε, <Κι> δυστυχώς, ναι, όπως λες, θα μπορούσε να υπάρξει μεγάλη κουβέντα γιατί δεν κατάφερε όλο αυτό το κομμάτι να περάσει, να μείνει παρακαταθήκη πώς είναι αυτά, αυτές οι συναυλίες. Γιατί αυτές οι συναυλίες, π.χ. δεν είναι μόνο μια συναυλία για την οικονομική ενίσχυση, είναι μια άλλη πρόταση διασκέδαση. Σε το χωρίς αντίτιμο, το, τα λεφτά μαζεύντο για κάποιου ανθρώπους οι οποίοι είναι μέσα για τι ιδέες τους, για, για τον αξιακό του κώδικα. Mm -hmm. Και είναι και είναι και τα πολιτισμικά που έχουμε mm -hmm. γενικά. Ευρύτερα το λέω, mm -hmm. εντάξει, δεν το λέω πολύ συγκεκριμένα. Άρα ήταν πολύ ωραία γέφυρα που έκανες mm -hmm. και σε αυτό και στο γενικό και στο προσωπικό σου. Ε, Τώρα θα περάσουμε στο άλλο κομμάτι, δεν ξέρω. Εγώ λέω να πάμε να ακούσουμε λίγο ναι, ναι. μουσική και θα μπούμε μετά, ίσως μπούμε και στο τελευταίο κομμάτι τη εκπομπή. Θα δούμε πώς θα μας πάει με την ώρα. Ε, πάλι θα σε ρωτήσω, τα επόμενα κομμάτια, το επόμενο θα ακούσουμε τον Αφούση. Τον Αφούση θα βάλουμε και mm. να βάλουμε μετά, τα δείξω. Εντάξει, ναι, το, εγώ, τον Αφούση... Ε, ο Αφούσης, εντάξει... Ε, είναι ένα παράδειγμα ε, του δημοτικού τραγουδίου με την έννοια ότι είναι κοινοτικό τραγούδι. Τα δημοτικά τραγούδια δεν έχουν δημιουργού, δεν, ε, δεν υπάρχει κάποιο που βάζει την υπογραφή του ούτε ε, διεκδικεί πνευματικά δικαιώματα. Ήταν τραγούδια που τα παίρνει η κοινότητα, δεν ξέρει κανείς ποιο ακριβώ τα έφτιαξε και μετά τα παίρνει και τα διαμορφώνει η κοινότητα, όπω θέλει αυτή του. Βάζει στίχου, βγάζει. Και αυτό το παράδειγμα είναι ο Αφού είσαι από την Κάσο το τραγούδι αυτό και το οποίο και η στίχη που έχει βάλει ο Κε Σαρασκική που το τραγουδάει ποιοί είναι πολύ πιθανό να είναι και δική του σε σχέση με τον Αφούση που ήταν ο ήρωας του, περιγράφουν, ήρωα του. περιγράφουν ένα ήρωα του Κάσου α πούμε, εισαγωγικά ήρωα. Μια περσόνα, α πούμε. Ε, και μετά από αυτό. Θα πάμε... Θα δώσω και λίγο χρόνο σε αυτό για να έχουμε και λίγο περισσότερη ώρα στο break. Θα ακούσουμε το α μην ξεθοριάσουμε ποτέ» το οποίο πότε δημιουργήθηκε. Αυτό τώρα είναι, ναι, είναι... Κοίταξε... αποφάσισα να μην ξαναπέξω μόνος μου. Δηλαδή ως ταλερός δεν θα ξαναπέξω. Είναι το 19 που το κάνω και... Πια α πούμε έκλεισε τον κύκλο του ως διαδικασία. Αν θα παίξω, θα παίξω με άλλου μουσικού. Ε, και τα κομμάτια που έφτιαχναν στα τώρα, αυτά που είναι ανεβασμένα στο διαδίκτυο, ήταν φτιαχμένα, ηχογραφημένα, ε, έτσι ώστε να μπορούν να παίζονται live. Πρέπει να φτιάξω κομμάτια το οποίο όλο θα έρθει να τα ακούσει όταν βάλει να ακούσει ποιο είναι αυτό και όρο. Τι παίζει, ρε παιδί, αν δει μια αφίσα, θα λέω να δει να βάλει. Ήταν αυτό που θα άκουγε και live. Δεν θα ήταν κάτι διαφορετικό. Okay. Τώρα που δεν θα ξαναπέξω μόνο μου, έφτιαξα κάποια κομμάτια όπω θα ήθελα να είναι συνολικά. Να τα ακούω εγώ ρε παιδί μου, να φτιαγράψω. Πέντε κιθάρες α πούμε. Οπότε είναι μια σειρά έξι τραγουδίων τα οποία τα έφτιαξα απελευθερωμένο από, από το τι πρέπει να πεχτεί live. Οπότε είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό, έτσι. Ωραία. Θα ακούσουμε το Α μην ξεθοριάσουμε ποτέ. Και μετά θα ακούσουμε και άλλα δύο κομμάτια, θα έρθουν. Φυσικά τα ψάχνετε και τα βρίσκετε στο διαδίκτυο. Ε... Και. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με τη μουσική μας τώρα. Και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Μένα παπορήνερχεται να το πω να μην το πω. Μένα παπορήνερχεται να το πω να μην το πω. Παλταράκι και φερνί τη σαγαπίζη μου. Να το πω να μη το πω. και φερνί τη σαγαπίζη μου. Να το πω να μη το πω. Πρέπει ο να αλλάξει. Πρέπω να αλλάξει. Πλέον, Πλέον, Πλέον, Πλέον, I'm Σου κάνει και ο Μπάρτ τη Γαλλία. Όταν ο έρωτα πεθάνει εμψυχρο, όλο το σώμα σου μια σημειολογία. Και εγώ δεν βρίσκω χέρι να πιάσω. Είναι η έλξη μας απόδισης πειχνίρι. Όταν με πιάνεις με πετάς ματρία. Sfera du rugby sto Amerika Misuri. Kyo adorno paje ma fima Σ' κι ο το κόμμα, σαν καβούρι προχωρά. Τέλο την πάρκιζα για να καίει όλη Αθήνα; Είναι η έλξη, μα απόδειξη παιχνίδι. Όταν πεθάνει, με παιδά πιο μαγριά. Σφέρα του ραντί, στο Αμερικά Μιζούρι. Μ τόνο ma είναι η έλση μα σαπόδησης Του στο Αμερικά, Επιστρέψαμε πάντα εδώ στο στούντιο με την εκπομπή Παρίας. Είμαι παρέα με τον Γκόστα το Θαλέρο. Ακούσαμε τώρα back to back ε, κάποια κομμάτια. Το τελευταίο δεν σα το είχαμε πει ότι θα παίξει, μπήκε και αυτό το εμβόλυμο, ήταν το κομμάτι είναι η έλξη μας για το οποίο θα μου πεις κάτι σίγουρα θα μου το σχολιάσεις Ναι ε, Ναι, ε, ήθελα να πω ότι η στίχη είναι του Δημήτρη Αρκάβα ενός ε, συντρόφου που τον χάσαμε πρόσφατα, ε, νέος άνθρωπος και δεν είχε δημοσιεύσει τυπώσει τίποτα, όλα μετά αφού τον χάσαμε τυπώθηκε, το υλικό του όπου το βρείτε πάρτε το αν εκτίμηται ο σύντροφος, ο Δημήτρης. Ε, λοιπόν, θα συνεχίσουμε και θα πούμε στο τρίτο κομμάτι της σημερινής εκπομπής. Υπενθυμίζω, για όσου μπορεί να, μας ακούς, να ξεκινήστε να μας ακούτε τώρα, είναι η ελεύθερη έκφραση μέσα από τι σύγχρονες θεαματικές δομές και το εναντιωματικό κίνημα. Ε, έχουμε κάνει μια κουβέντα... Αρκετά μεγάλη, η οποία συμπεριλάμβανε όχι μόνο ε, τις σύγχρονες θεματικές δομές, την ελεύθερη έκφραση, αλλά και άλλα, και άλλα παραπλήσια έτσι, θέματα, χωρί να τα θίξουμε αναλυτικά, όπως τύπου τα social, την επικοινωνία των ανθρώπων στο σήμερα για αυτά. Τώρα νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πάμε στο εναντιωματικό κίνημα. Να πούμε κάποια πράγματα γι' αυτό. Ε, γιατί πάντα λέγαμε από παλιά συνελεύσεις μας ότι «ΟΚ, okay, καλή είναι κριτική». Ε, θέλουμε και τις προτάσεις, θέλουμε όλα. αυτό κάπως να με του το ότι έχουμε εμεί να πούμε κάτι ή είμαστε το «όχι» το, mm. έτσι, το τέτοιο. Και ένα αντιωματικό κίνημα ποιο μπορούσαμε να... Κοίταξε, ένα είναι μια... Και γιατί διαλέγουμε αυτόν τον όρο. Ναι, είναι μια λέξη που είναι... Κάπω, ε, μάλλον είναι στον αντίποδο του ανταγωνιστικού κινήματο. που λέμε: Ότι το ανταγωνιστικό ανταγωνίζεται κάτι και όταν το αναφέρει, είναι περισσότερο έχει να κάνει με εξουσία. Ανταγωνίζεσαι για την κατάληψη εξουσία περισσότερο. Ε, ενώ το εναντιωματικό είναι στέκεται απέναντι. Ε, οπότε με αυτή την έννοια το χρησιμοποιώ και εγώ δηλαδή και αποφεύγω το ανταγωνιστικό δεν ξέρω κάποιοι μπορεί στο ανταγωνιστικό να έχουν μια άλλη προσέγγιση εγώ λέω εναντιωματικό κάπως το χρησιμοποιούμε κάποιοι ε, για αυτό το λόγο με αυτή την έννοια ε, κοίτα είναι θα έχουμε ώρε ολόκληρε να μιλάμε για τη, για τη λογική του, τη, του, του εναντιωματικού κίνημα, τη σχέση που έχει με, με την τέχνη ας πούμε ε, πώς, πώς τη χρησιμοποιεί, ε, τι θέση παίρνει μέσα στις κοινότητε αγώνα. Ε, που είναι και αυτό έχει να κάνει με το ότι ας πούμε έναντιωματικό κοινωνία είναι ένας αστερισμός ε, ε, ανθρώπων ε, στην αυτοοργάνωση ως γνωστόν, ε, στην αυτοργανωσία των γνωστών δεν είσαι σε ένα μηχανισμό κομματικό που πηγαίνεις και σου λένε μέσα και σου λένε πάρε τον κουβά θα κολλήσεις αφήσα Δηλαδή στα κόμματα τα μέλη δεν γράφουν προκηρύξεις δεν φτιάχνουν μπροσούρες, δεν κάνουν Δηλαδή ενώ στα αυτοργανωμένα εγχειρήματα είναι σαν ψηφιδωτό Θα πας, θα κουμπώσεις και θα προ... εσύ θα, πια... θα ορίσεις το χώρο που θες να πιάσεις και φυσικά όλα είναι ανοιχτά δηλαδή εκείνο που ζητιέται είναι να συμμετέχει σε όλα από την παραγωγή της αφίσας, από το γραφιστικό μέχρι να την κολλήσει το δρόμο μέχρι να την περασπιστεί όταν πρέπει στο δρόμο να διοχθείς αν χρειαστεί για αυτήν δηλαδή, εννο από τη συγγραφή μέχρι το δρόμο, δηλαδή η αυτοργάνωση το έχει αυτό, δηλαδή δεν δε, δε σε κουμπώνει σε ένα μηχανισμό, σαν χρανάζει, αλλά είναι σαν ψηφιδωτό. Με την έννοια αυτή τώρα όλοι, δεν υπάρχει συντάγη στα αυτοργάνωνα εγχειρήματα ποιο είναι, πρέπει να είναι έτσι, να είναι έτσι ή αλλιώς, η, η θέση που. Είναι, οπότε είναι και πολύ διαφορετική η προσέγγιση που έχουν εγχειρήματα αυτά για το θέμα, θέμα της τέχνης. Mm -hmm. ε, το ζήτημα είναι ότι μετά το 10, εντάξει τώρα επειδή το άλλο είναι φιλοσοφικό πολιτικό ζήτημα, αφορά πολιτική αντίληψη αυτό δηλαδή για το τι θέση μπορεί να έχει η τέχνη. Εγώ είπα πριν την αισθητική μου άποψη. Αυτή δεν είναι όμως αισθητική άποψη του εναντιωματικού κινήματος. Είναι μένα ως μέρος του. Ε, αλλά ε, είναι αλήθεια ότι άλλαξε πολύ μετά το 10 η όλη ιστορία, μετά την κρίση δηλαδή. Τότε μεγάλο κομμάτι του εναντιωματικού κινήματο πέρασε μια άποψη ότι περνάμε σε μια κατάσταση έκτακτη ανάγκη, όπου είμαστε, είμαστε σε μάχη. Δηλαδή, θα υποστείλουμε τώρα τα χόμπι και τι τέχνε και τα αυτά και θα γεμίσουμε του μαχητικού. Ξεκίνησε το επίθετο μαχητικό παντού. Μαχητικό ο τόνο, μαχητικό αντιφασισμό, μαχητικό σύλλογο, πολεμικέ τέχνε, το σώμα, η μάχη που και βέβαια χρειαζόντουσαν απλά το θέμα της διαχείρισης της βίας δεν μπορεί να είναι μονοπολεί και να περιστήλει όλα τα άλλα που έχει ένας άνθρωπος που πρέπει να τα ανοίξεις δηλαδή όταν το, το, το σύστημα θέλει να σε κάνει μονομάχο και την απόψη μου αυτό θέλει δηλαδή ο μαχισμό, α πούμε, σαν κουλτούρα, καταλήγει στο να είσαι Και αν σε σύρει εκεί, σε κάνει μονοδιάστατο δηλαδή και σε φέρει στο επίπεδο το δικό του, έχει το. Όχι μόνο υπερέχει σε επίπεδο βίας, αλλά και με το παραπάνω. Άρα, ενώ η άλλη λογική θα ήταν να ανοίξουμε όλα τα, όλα τα ικανότητε που έχει ένα άνθρωπο, να ζητήσουμε και το δημιουργικό φαντασιακό σε μεγάλο βαθμό να το καλλιεργήσει και να βγει προ τα έξω. Έγινε το αντίθετο. Τότε έγινε και αυτό. Κινήθηκε το θέαμα προ το χώρο, δηλαδή πολύ. Οι από το εναλλακτικό θέαμα ε, πήραν πρακτικές του κίνηματος, δηλαδή αρχίσαν να δίνεις μακαρόνια, να μην έχει αντίτιμο, να δίνεις τρόφιμα, να κάνεις αυτά, δηλαδή συνεισφορά. Το, το κίνημα... Ένα μεγάλο του μέρο πήγε προ το εναλλακτικό θέαμα, δηλαδή κάπω κινήθηκε προ αυτό. Το έβαλε στι τάξει του, δηλαδή, άρχισε να κάνει πράγματα μαζί. Ε, οπότε, μία άποψη που υπήρχε πριν, ένα πείραμα μεγάλο που είχε αρχίσει με το DIY, τη τεχνία πλήν πιο πριν, ε, όλα αυτά τα εγχειρήματα που είχαν πιάσει το χώρο του, δηλαδή, και ανήκανε μια άλλη λογική, δηλαδή, να καταργηθεί το αντίτιμο και η εμπορευματική σχέση και να δούμε τι άλλο. Μπορούμε να κάνουμε. Δηλαδή, πλέον να μπλοκάρουμε το χρήμα μεταξύ μα. Δηλαδή, εγώ θα πάρω μια φέντερ, θα την αγοράσω, αλλά μετά από μένα δεν είναι απαραίτητο ούτε να την πουλήσω ούτε να, να πληρώς κάποιο αντίτιμο επειδή εγώ την πήρα για να την ξεχρεώσω ε, Από εμά και μετά τον μπλοκάρουμε. Δεν είμαστε σε άλλο κόσμο. στο χρήμα υπάρχουν. Αλλά είναι διαφορετικό να αλλάζει εσύ την υπόστασή του μέσα στα εγχειρήματά σου. Να πει ότι το μπλοκάρω εγώ και από εδώ και πέρα. Ε, από εδώ και πέρα συνεισφορά. Εξίεκτη μας, δεν λες το καταρχό το χρήμα, λες συνεισφορά, έβγαινε κράνος, ο καθένας ό, ό,τι και όσο ήθελε, όπως εκτιμούσε ο ίδιος αυτό που προσέφερες, και συνεισέφερε. Άρα εννοώ ότι αυτό, ε, αυτό συστηλήφθηκε στην ουσία την προηγούμενη δεκαετία. Άρα εξαφανίστηκαν πολλές τέτοιε πρακτικές. Και κυριάρχησε αυτό που είδαμε μετά, οι καλλιτέχνε αυτοί, οι καλλιτέχνε αυτοί άρχισαν να επιστρέφουν στο αντίτιμα, στα αντίτιμα, επέστρεψαν στα μουσικέ σκηνέ και στα θεατρά του και έμεινε ο χώρο να του καλεί και να του φωνάζει για να... Για, να... για να βγάζει έξοδα, γιατί πλέον τα άλλα εγχειρήματα δεν υπάρχουν. Εγώ θυμάμαι ότι έγινε μια προσπάθεια δηλαδή 19. 18-19 να φτιάχτει μια δικτύωση των Εγχειρημάτων, και ενώ το παλιό DIY δηλαδή την προηγούμενη μορφή του είχε πολλά σχήματα και πολύ λίγους χώρους σε αυτή τη μορφή είχε πολλούς χώρους πολλά στούντιο και στην αυλιακή χώρα και δεν είχε σχήματα ήμασταν πολύ λίγοι αυτοί που πέζαμε, mm. οπότε το ζήτημα ήταν να φέρουν από το εξωτερικό χώρους και όλο αυτό εξαντλήθηκε εκεί τελικά το εγχείρημα, στο ότι συνεννοήθηκαν αυτοί οι χώροι να μοιράζονται τα έξοδα για να φέρουν από το εξωτερικό καλλιτέχνε και τα λίμα. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι έμεινε, έμεινε στο χώρο αυτή η ιστορία και αυτό έχει κόστος. Δηλαδή, έχει, έχει μεγάλο κόστος ε, ε, στο να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ε, ε, ε, κατά κάποιο τρόπο δεν έχουν διέξοδο πλέον να... Ε, να, να, να παίξουν να... και οι χώροι χτυπιούνται ε, όλα γίνονται δύσκολα και ο άλλος που θέλει να δημιουργήσει με τον, ε, τον άλλο τρόπο πρέπει να διοχετεύσει όλη αυτή τη δημιουργικότητα προ το αστικό θέαμα πλέον ας πούμε. αφού βλέπει ότι παλιότερα τα στέκε και οι καταλήψεις λέγανε ότι αν θες να κάνεις καριέρα δεν έχεις θέση εδώ, εδώ πέρα ας πούμε δεν είναι φαλτήριο για να κάνεις καριέρα όπως έγινε με τη Βίλα το 94 ας πούμε που τη χρησιμοποιούσαν κάποιοι για να. Κάνω καριέρα μετά, έκλεισε αυτό με αυτό που λέγαμε κιόλα πριν. ότι μαζεύανε χίλια άτομα στο live, και μετά στα δικαστήρια ήταν 20 άτομα τη Βίλας Οπότε, α πούμε, μπήκε ένα θέμα ότι κλείνει αυτή η ιστορία. Ε, φαντάσου ότι και τότε θεωρήθηκε αυτό τόσο εχθρικό, γιατί δηλαδή, τόσο δηλαδή, ε, θεωρήθηκε ε, σκληροπυρηνικό. Ακόμα το λένε ότι είναι σκληροπυρηνικό αυτό που έγινε τότε. Είναι τρομερό. Δηλαδή, να, να αποδέχεσαι. Τέλο πάντων, αυτή η άποψη. Ε, σήμερα είναι το αντίθετο, δηλαδή θα δεις εγχειρήματα ε, ε, του εναντιωματικού γεννήματος τα οποία λένε "Bravo, πέξε, παίξε, και πες το μικρόφωνο δηλαδή να έρχονται, έρχονται καλλιτέχνες σε εμά, να έρχονται να συμμετέχουν στα στέκια μας και αυτό είναι καλό, το ακριβώς αντίθετο ας πούμε, χωρίς να γίνεται αντιληπτή η ζημιά που, που γίνεται έτσι ότι δηλαδή αυτό που λέγαμε πριν, το πρόβλημα που έχει ο άλλος του χώρου του, δεν τον βοηθάς, τον άνθρωπο είναι καλλιτέχνη φυχή, να του φτιάξει μια ελεύθερη δομή, μια αντιδομή, και τον στέλνει εκεί που πολύ σύντροφοι, είναι τώρα στα Στέγη, Νιάρχο. έχουν πάει εκεί, γιατί δεν υπάρχουν πλέον αντιδομές και ο άλλος για πάει εκεί. Δεν τον, όχι μόνο δεν τον βοηθάς, του φτιάξει και μια παράλληλη δικαίωση, ότι εντάξει, καλός, που δεν τον βοηθάς. Γιατί είναι μια αντίφαση και όπως λέει ο Βάνηκη, ότι δεν ξεπερινιέται, σαπίζει ας πούμε. Σαπίζει. Και ότι σαπίζει μπορεί να ξεπεραστεί. <χω> Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση τώρα ας πούμε. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν και τα ζητήματα, αυτά που λέγαμε και πιο πριν με, με, με τι μεγάλε συναυλίες και τα, το, το ότι έχει ταυτιστεί το, το αλκοόλ πούμε, με την αλληλεγγύη, δηλαδή ας Δηλαδή, έρχεται ο άλλος και θεωρεί ότι άμα πιο πέντε μπύρε, προσφέρει πέντε μπύρε εσύ. Κάνω αλληλεγγύη πίνοντα αλκοόλας. Ενώ θα μπορούσαν. Δηλαδή, είναι, δεν υπάρχει ούτε το κουτί, έχει καταργηθεί το κουτί. Θεωρείται πλέον μπύρε. Δηλαδή, δίνω, προσφέρω και παίρνω. Οπότε, όλη αυτή η ιστορία έχει δημιουργήσει διάφορα ευτράπελα. Τώρα, αυτά είναι άλλε ταξιοζητήματα βέβαια που αφορούν, αφορούν, αφορούν διαδικασίε του κινήματο περισσότερο, όχι τώρα άνοιγμα από ένα ραδιόφωνο σε ένα ευρύ κοινό το οποίο δεν αντιλαμβάνεται και τις, τα αντιφατικά στοιχεία που υπάρχουν και πρέπει να λυθούν σε διαδικασίε περισσότερο παρά να τα λέμε τώρα εδώ. Σαν αντίληψη πάντω έχει κοστίσει το κίνημα. Για να το κλείσω, υπάρχει και δικηγόρο ο οποίο είπε σε, σε, σε δίκη τώρα. Συντρόφου είπε ότι θα έρθω και θέλω, ξέρω εγώ, ε, ε, πέντε χιλιάρικα για, το, για τα παράβολα και τη διαδικασία του κακούριου, και μετά κάθε φορά που θα έρχομαι στο, στη δίκη, θα παίρνω ένα χιλιάρικο. Για κάθε, αν διακοπεί και ξανάρθω, θα παίρνω ένα χιλιάρικο κάθε φορά που θα έρχομαι. Και λέει, Καλά, μιλάμε για 20 και τριτέ χιλιάδε, ούτε τα βρούμε. Έλα, μορφωνάτε το λέξι. Εσύ, έχετε άκρη. Οπότε έχει περάσει, έχει αλλάξει Δηλαδή, υπάρχει, υπάρχει το, η σχέση τώρα. Ε, θεωρεί κάποιος ότι τι σχέση έχει το ένα με το άλλο. Φαίνεται ότι έχει πολύ μεγάλη σχέση. Εκεί που θεωρούστε τι σχέση έχει το αντίτιμο και όλη αυτή η ιστορία με το θέαμα με το κίνημα και έχει πολλές ουσιαστικές παράβλευρες ζημιέ που δεν είναι παράβλευρες, είναι κύριες στην ουσία. Αυτό, οπότε τώρα τα άλλα. Ε, νο, τώρα η, το ξεπέρασμα είναι μια προσπάθεια να, να φτιαχτούν αντιδομές αυτό. Λέμε κάποιοι άνθρωποι όπου βρισκόμαστε ότι αντί να πάτε στη στέγη και στο που πλέον είναι μονοπόλιο και στον νιάρχο και αυτά, δηλαδή όλοι οι άνθρωποι μόνο εκεί και σε αστικού μπορούν να παίζουν ή σε, σε αστικέ σκηνέ ή σε μαγαζιά, να φτιαχτούν αντιδομέ. Δεν θε να εκφραστείς ελεύθερα. Ωραία. Πάμε να στήσουμε αντιδομή και Στην να την μαζί ελεύθερα. Ναι, ελευθερία δεν θε. Δεν θα τη βρει εκεί. Αν θέψει ο τότε πρέπει να αποφασίσουμε εγώ. Η φάση ότι τη δουλειά μου κάνω, το λέει και ο μπάτσο, το ανοίγει το κεφάλι. Εντάξει, αλλά αν και ζητά την ελεύθερη έκφραση, τότε δεν μπορεί να υπάρξει έξω από ελεύθερη, Αντίδρομη, σαν ελεύθερη. Εκεί θα είσαι υπάλληλο, θα είσαι με μπλοκάκι και θα είσαι κατά παραγγελία. Άρα, όταν μιλάμε για ελευθερία, θα μιλάμε εκεί. Αλλά η συνύπαρξη που είναι τώρα, είναι άλλη ταξιοζήτημα. Ότι θα είμαι και εδώ και εκεί. Αυτό είναι άλλη ταξιοζήτημα. Αυτή η αντίφαση δεν ξεπερνιέται. Είναι πολύ προβληματική. Γιατί σαπίζει καταρχά στον ίδιο τον άνθρωπο Πέρα από όλα τα άλλα. Ναι Και η συσσωρευμένη αντίφαση Δεν είναι μόνο ότι θα σαπίζει Η συσσωρευμένη αντίφαση φέρνει άλλα ζητήματα Πολλές φορές και βλάβες ε, Στην υγεία, στην ψυχική Για φυσικά, τον ανθρώπου τρομερή όλες αυτές τι αντιφάσεις ε, Πάντως ε, το έπιασες πολύ καλά από την αρχή Και θέλω να βάλω τον αστερίσκο Ότι μετά το 2010 Όταν ξεκίνησα ότι βρισκόμαστε σε έκτακτη ανάγκη Και ουσιαστικά από τότε σταματήσανε τα προτάγματα για τον κόσμο που οραματιζόμαστε Και πήγαμε στην άμυνα και στα αντανακλαστικά Δηλαδή Ακριβώς. μετά ό,τι κάναμε περιμέναμε Το κράτος, τους θεσμούς και όλα αυτά να μας κάνουν εκενώσεις, ε, ναι, ναι. να, να, να διώχνουν κόσμος πλατείες που κάνουν συνελεύσει, να κάνουν όλα αυτά τα πράγματα και εμεί αντανακλαστικά άμυνα. Ε, και... Και το, να σου πω κάτι, ακόμα και τώρα συμβαίνει αυτό. Δηλαδή, αν δεις ότι πόσο επιπόλαια ο εναντιωματικό χώρος αντιμετωπίζει το δημόσιο χώρο που, που δεν, δεν, ξανοίγεται να, να, να νίξεται, δεν ξανοίγεται σε δημόσιου χώρου. πάει εκεί που υπάρχουν κινηματικές δομέ καταρχάς και τις καίει. Δηλαδή όταν πά σε μια ε, η Φέπα, ας πούμε. η ΦΕΠΑ χτυπήθηκε πήγαινε εικόνες στη Φέπα. Μετά τη ΦΕΠΑ πάει ο κόσμος στο παπουτσάδικο. Δύο χιλιάδες άτομα σε μια γειτονιά που δεν έχει τουαλέτα δίχτυε άτομα γύρω-γύρω να κατουράνε γύρω-γύρω στην πλατεία. Να, να υπάρχουν άνθρωποι που είναι δύσκολο να περιφρουρηθούν. Να δημιουργούνται θέμα με γειτονιά. Έκλεισε. Τέλο. Για διάφορου άλλου λόγου βέβαια. Καταπονήθηκε πολύ το εγχείρημα. Ε, μετά, πρώτο πουλο. Μετά, τώρα λέμε διάφορα. Και σαν να καίγονται χώροι σιγά-σιγά. Αλλά δεν βάζουμε άλλου χώρου στη μέση. Μα παίρνουν χώρου δηλαδή. Και εμεί κοιτάμε τον επόμενο. Αλλά όχι να διεκδικήσουμε και να βρούμε χώρου εκεί που είμαστε, στις γειτονιές, να βγούμε στο δημόσιο χώρο, να τον εκτρέψουμε, να δημιουργήσουμε εκεί πράγματα. Ε, οπότε θεωρώ ότι είναι, αυτό όλο είναι την συγγεννία σαν πρακτική. Δηλαδή θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα σε λίγο. Κλείνει το ένα, είναι μια κατάληψη στο κέντρο, μετά την άλλη, οι σχολές κλείνουν. Η πλατεία πρωτομαγιά και αυτή τώρα που είναι, να γίνει η αποθήκη του μετρό, δεν ξέρω τι ήταν, πάλι είναι πάλι να την πάρουν. Όπου κινεί, όπου πας, όπου πάει ο εναντιωματικός χώρος να, να βρει ένα χώρο επικοινωνίας, χτυπιέται. Άρα, λοιπόν, θα ήθελε τώρα εκτινωτέ δράσει από τα επιμέρους εγχειρήματα να ανοίγουν και να εκτρέπουν δημόσιους χώρους και να διαμορφούν καινούργια παιδεία. Εντάξει, αυτό είναι όμως άλλη στάξιο δέτημα. Ναι, δεν πειράζει. εμεί πες το και με αυτή τη κουβέντα, δίνουμε έτσι. Ναι. Εμείς. Ήσω δίνουμε σε κάποιο κόσμο ναι, που θα ακούσει. Εντάξει, δεν λέω ότι και εγώ. Τώρα ακούγουμε και με, λέω, αναφέρομαι και σε καταλήψει και σε καταστάσει μπορεί να είναι και κατά κάποιο τρόπο κάπω διαφορετικά για αυτού που το βιώνουν. Λέω εγώ πώ τα εισπράττω και βλέπω μια γραμμική σχέση με του δημόσιου χώρου. Όντω μπορεί να πει κάποιο ότι δεν είναι έτσι. Σωστά. Εντάξει, γιατί δηλαδή σε κάποιου δεν είναι και μέσα στι διαδικασίε. Αλλά όπω το βλέπω να κινείται, βλέπω μια γραμμικότητα. Μακάρι να πέφτω έξω δίδα δηλαδή, αυτό. Όχι, δεν νομίζω ότι πέφτεις ε, έξω ε, και γενικότερα δεν είναι κακό να γίνονται οι δημόσιοι τέτοιες κουβέντες, δύο άνθρωποι μας δεν κουβεντιάζουμε γι' αυτό, έχουμε κάποιες απόψεις, προφανώς εκφράζουμε σε αυτούς μας πάνω απ' όλα ε, και προσπαθούμε και εμείς να δώσουμε, να πούμε ότι, ναι, ποιες είναι οι προτάσεις μας, ναι, είναι αυτές. Ο δημόσιος χώρος, ο λόγος για το δημόσιο χώρο έχει εκλείψει από τις κουβέντες μας. Γιατί έχουμε μείνει πίσω και παίζουμε άμυνα μόνο σε αυτά τα ζητήματα. Γιατί δεν βάλαμε το μπροστά τη δημογικότητα. Συνέχεια χάνουμε χώρος και και, και αυτό το ανέφερα και εγώ. Γιατί δεν ανοίγουμε να πούμε ότι θέλουμε και αυτό. Ναι. Θέλουμε, θέλουμε τις συναντήσεις μας να γίνονται έτσι. Ναι, θέλουμε ναι. πάλι τον κόσμο στις πλατείες. Γιατί τώρα ειδικά που εξαφανίστηκαν και αυτοί προσπαθούσαν να καπελώσουν τη φάση, π.χ. αριστερά μου όλες αυτές τέτοιε. τώρα πάλι είναι γόνιμο ε, το μέρος. Και το, το είπες και εσύ πριν ότι οκ, okay, και οι σχολές και οι φοιτητές τρώνε πολύ πιέση, αλλά... Δεν είναι πάντα, το είπες πολύ καλά πριν εκτός αέρα ότι ξέρουν γιατί παίρνουν ακόμα ε, μπάτσου, ξέρουν γιατί πάντα όλα ναι. αυτά μπορούν να αλλάξουν από ναι. τη μέρα σε μέρα ναι. Γι' αυτό γέμι έγινε ότι έγινε Στην... Η κυριαρχία έχει πιο, πιο καλά αισθητήρια Δηλαδή αντιλαμβάνει την κοινωνική δυσφορία Γι' αυτό προσλαμβάνει συνέχεια μπάτσους Γιατί ξέρει ότι ε, ε, υπάρχει δυσφορία Άσχετο αν δεν έχει συνειδητοποιήσει ο κόσμος ας πούμε ε, και, αλλά η, η, η κυριαρχία στείνεται για αυτή τη μάχη ε, Και εμείς σας μην παίξουμε άμυνα λοιπόν πάντα <laughs> Ασγούμε ε, με τη δημιουργικότητα Είναι πράγματα τα οποία φαίνονται πολλές φορές ε, Δεν ξέρω υπάρχει και μία, όλο αυτό με το μαχητικό πριν mm. Ότι όλοι ξέρεις πρέπει να είμαστε Δεν υπάρχει χώρος ε, για τον κόσμο που... Βλέπει τα, έχει μια αισθητική άποψη, μια ε, α, αλλιώς τα πράγματα Έχει να πει στην συνέλευση του κάπου ότι ας κοιτάξουμε, ας δοκιμάσουμε και αυτό ναι. Δεν είναι κακό, έτσι ξεκινήσανε τη μεγαλύτερη κοινωνική της ναι, ρε ε, Λείπει αυτό ε, Καιρός είναι, νομίζω ότι ε, θα ξεκινήσουν Δηλαδή, π.χ. Mm. βλέπουμε κάποια εγχείρηματα, βλέπουμε κάποιε προσπάθει σιγά σιγά και εδώ θα είμαστε για να δούμε και άλλα πράγματα Δηλαδή πριν από τέσσερις εκπομπές περίπου έκανα μια θεματική για τη Λατέρνα Για να τη μάθει ο κόσμος mm -hmm. έτσι σαν ένα ε, DIY πλατφόρμα τύπου Θα βάζει ο κόσμος τη μουσική του ε, Και α γεμίσουμε Λατέρνες ή αντίστοιχε ιδέες ε, mm -hmm. έτσι ε, για τη διασπορά τη μουσική μα, των ιδεών μα. Υπάρχουν ωραίε ε, βιβλιοθήκε, δηλαδή, π.χ. το αρχείο από τα Γιάννενα, υπάρχουν πράγματα τα οποία υπάρχουν. Το 451. Ναι, ναι και στην Ιφανέτου έχουν και το άλλο αρχείο, το ψηφιακό. Τώρα αρχητοψηφιακό. ξεκίνησε δηλαδή, και νίκο, αυτό. Όπω και η Λατέρνα είναι από εκεί. Και η Λατέρνα Νο, είναι ναι, από ναι, εκεί. Ε, υπήρξε τώρα στο Balkan Anarchist Book Fair και η κουβέντα, η ανοιχτή για τα μέσα. Και θα το πω, δεν γίνεται να μην το πω, ε, δυστυχώς ένας ε, σύντροφος από την Ολλανδία, η πρώτη ερώτηση που έκανε ήταν για τα social media και σκάσε βόμβα, διαλύθηκε όλη η κουβέντα. Γιατί η άποψη του, των βόρειων ήταν ένα «ΟΚ, okay, ας μπούμε όλοι στα social, α πούμε αυτό» και η κουβέντα πήγε εντελώ σε άλλη κατεύθυνση ναι. από τη... Θέλαμε. Προς περιπτώσει, πάντως ε, ο κόσμος έχει την ανάγκη, όπως είπαμε πριν, και για περιεχόμενο έχει την ανάγκη, ε, για τα, ψάχνετε για τα μέσα μας. Είναι και η ανταπόκριση που βλέπω που υπάρχει στην εκπομπή Υπαρίας όταν ανεβαίνει σε, σε πολιτικό σερβερ, κάπως να το πω έτσι, στο αθηναϊκό που media, που ανεβαίνει ένα το κάθε ηχητικό και... Α ελπίσουμε ότι θα γίνουν πράγματα. Θα γίνουνε. Το θέμα είναι να έχουν και τα, τα κατάλληλα χαρακτηριστικά ώστε να προχωρήσει μια κατάσταση σε αυτό που θεωρούμε προ τα μπροστά. Δεν ξέρω αν έχουμε αφήσει κάτι. Αν θε να σχολιάσουμε κάτι για το τέλο, Όχι. Απλά αφήνουμε ένα μελαγχολικό τραγούδι για το τέλο που είναι του Τουλικιαρδόπουλο. Η στίχη, που το έφτιαξα και εγώ με, με την έννοια των συντρόφων που έχω χάσει, που χαθήκαμε. Ε, στον αγώνα εννοώ, χαθήκαμε με τις διαφωνίες μας με τα αυτά όποτε είναι ελεκτική μελαγχολικά αλλά δεν πειράζει είναι και αυτό μία είναι, εντάξει, κομμάτι, είναι, μας και είναι αυτό. κομμάτι μας το αγκαλιάζουμε και ναι αυτό, όχι κάπου... και αυτό είναι ναι. κάπως ναι, θα... ναι. Είναι... Εντάξει, έχει μια αισιοδοξία έτσι κι άλλος. Λοιπόν, ε, Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία. Ήταν πολύ ιδιαίτερη και, και η σημερινή εκπομπή που έχουμε κάνει για τρία διαφορετικά εντελώ ε, εκπομπέ. πάντως ε, είναι τρομερό αυτό. Τρομερό, ότι έχουμε ναι. βρεθεί τρει φορέ για τρει εντελώ διαφορετικού ε, λόγου. Έχει γίνει τίποτα καινούριο στο Μπαρουτάδικο. Έγινε ο σταθμό. Το χάσαμε τον αγώνα εκείνο στο Πατίνας, ναι. Έγινε, στα, έγινε ο, Χτίζεται το κτίριο μέσα στο Μπαρουτάδικο. Ναι. Okay. Με τη συνένεση του κόσμου πια, γι' αυτό και το χάσαμε. Δηλαδή δεν μπήκε κόσμο στον αγώνα όπως τις άλλες φορές και είναι αυτό που λέμε η κόποση η... η απάθεια, η συντριτισμός πια φάνηκε και στον κόσμο. Και ο χρόνος πάντα είναι με το πλευρό τους. Ναι, υπάρχει από συλλογικοποίηση πολύ παντού σε όλα τα εγχειρήματα. Παντού. Έχουμε θέμα δηλαδή, εννοώ έχουμε θέμα εμείς. Εγώ πήγα και στο χωριό μου ας πούμε τώρα και μου έλεγε στο καφενείο ότι δεν έρχονται στο καφενείο με την πανδημία. Τώρα στα άγραφα, έτσι, δεν έρχονται στο καφενείο. Δεν πάνε στην εκκλησία ο κόσμος. Μου λέει όπου υπάρχει συλλογικότητα, ε? υπάρχει ε, τε, το πρόβλημα της αποσυλλογικοποίησης. Οκ. Okay. Λοιπόν, θα σε ευχαριστήσω και πάλι για τη συμμετοχή. Ε, λοιπόν, τελειώνουμε με το κομμάτι σύντροφη ε, Δίνουμε τη σκητάλη μετά από μάς Το Sci-Vibes Που είναι έτοιμο όπως πάντα Τις Παρασκευές για αστροπή στο παθάκι και για ε, ψυχεδελική φαντασμαγορία ε, Εμείς θα τα πούμε την επόμενη Παρασκευή Θα ανακοινωθεί όσον Σονούπο Και η επόμενη θεματική ε, Καλή συνέχεια και σε... Κλείνουμε ο Κώστα Θαλερό Σύντροφη, <laughs> σύντροφη. Γεια χαρά